Το drum and James Marvel στι των Σπύρα. Γεια σα. Καλώ στην εκπομπή κουβέντα στη μια εκπομπή που ακούγεται κάθε βράδυ, σχεδόν και 10 μέχρι τι 12. Μια εκπομπή που έχετε δυνατότητα να μιλήσουμε στον αέρα. Μέσω τη εφαρμογή WILE Ισχυρή κρυπτογράφηση Αν αυτό σα ανησυχεί Να σας καλείτε στο nickname Κάντε ένα έτοιμο στο nickname Κουβέντες στη Γιάβκα Βλέπετε μέσα στο αεράμα το θέλετε Ιδάλλως ο κλασικό ο τρόπος επικοινωνίας Με το Radio de Regime Δηλαδή στέλνετε το email σα σε Στη σελίδα επικοινωνίας του website Στο Radio de Regime. Yeah. Yeah. Διαβάζουμε στον αέρα αν θέλετε κάτι τέτοιο Να μια κουβέντα με αυτόν τον τρόπο το από ρε, να γίνει ένα από Μια εκπομπή που φιλοδοξούσε και φιλοδοξεί Αν επιτρέπει αυτή η λέξη Να γίνει ένα βραδινό talk show <σομπή> Στην τροφιά για ένα δύο ώρο μια TV, σε μια χρώμα... Εξού και ο λόγος της σύρπαξης, δυνατότητα τη της live συνομιλίας μια, λέει... μια θεματική που διαγροφώνεται από όλους τους που ακούνε και εμένα που μιλάω Τυχαίνει να μιλάω πίσω από το μικρόφωνο και όλο φανερό, ποια είναι η λογική τους Σε κόβουν και σε ράβουνε με βάση τη βολή τους Σε τρέφουν καθημερινά με οπιούχες γεύσεις Και ο ψυγόνο θα πληρώσεις για να αναπνεύσει Να αναπνεύσεις Και ο ψυγόνο θα πληρώσει για να αναπνεύσει να Γιατί να είναι, ναι. είναι χρόνια τα ίδια η κατακτική Umnas. Με ιθως δημοκρατικό σε βάζουν σε κλουβί Σε σώμα και μυαλό γίνονται όλο πιο στενές Φυλακές, φυλακές, φυλακές, φυλακές τα ίδια τακτική Με ιθως δημοκρατικό σε βάζουν σε κλουβί Σε σώμα και μυαλό γίνονται όλο πιο στενές Φυλακές, φυλακές, φυλακές, φυλακές η ιθατική Σε βάζουν σε κλουβί Γίνονται όλο πιο στενές Φυλακές, φυλακές, Να πούμε πως χθες ήταν και η απολογία του Μιχ. του φύρερ Μιχαλογιάκου Λίγο πολύ έχετε όλες και όλοι Ακούσε πως εξελίχθηκε Εκτές δεν ήταν η εκπομπή να βγει στον αέρα Είχαμε κάποια ζητήματα Οπότε δεν μπορούσα να τα πούμε χθε. οπότε στο 24 ο που μεσολάπησε προφανώς έχετε και μια εικόνα, ας πούμε. Εγώ έτσι να κάνω μια μικρή ανακεφαλίωση, πολύ μικρή, βεβαίως οι αναλύσεις, οι υπάρχουν σε άλλε πηγές ενημέρωσης. Εγώ απλά να δώσω μια, όπως κάνω κάθε φορά, τη μικρή εικόνα, τη γενική, πολύ γενική εικόνα. Ο τύπος έθαψε όλους τους ε, συνναζιστές του στο σύχαμα που ηγούταν εδώ και χρόνια, και εκεί το, πούμε, ξέρω εγώ. Τους άφησε εντελούς ακάλυπτους και τον Παναγιώτα και τον Λαγό και τον Μίχο ε, ειδικά για αυτούς που, από, που φύγανε από τη δυτική συμμορία ε, δεν τους άφησε κανένα περιθώριο ας τους άφησε ούτε ε, ε, ο, ότι λένε ας πούμε ξέρω το τάδε ο άλλος την έτσι κόπους πάνης να κάνει κλιματική οργάνωση με ένα βοσκό, ή ε, με ένα τάδε προσπάθησα με διάφορους να από ό,τι κατάλαβα εγώ να μειώσει ας πούμε τις όλες τις κατηγορίες και να τις ε, υποβαθμίσει βεβαίως όσοι λέγανε ενώ είχαν φύγει από το κομμάτι ο μίχος ας πούμε γιατί ο τύπος ας ήξερε τα πάντα από το βράδυ και άλλοι το λέγανε αυτό και ο λαγός νομίζω το είπε αν δεν κάνω λάθος για τον λαγό δεν θυμάμαι νομίζω και αυτό το όχι ο Λαγκός δεν το είπε τέλος πάντων όσοι αναφέραν ότι ο Μιχαλουγιάκος ήξερε από το βράδυ τη τηλεφωνία λίγο μετά με την τηλεφωνία του πήσα ότι ε, τι είχε γίνει ε, τους ε, άψεξε κρέμαστος και γενικώ και τη στήριξή του άψεξε κρέμαστος κάνει ό,τι μπορούσε για να σωθεί με την άρνηση αλλά και με το πώς αρνήθηκε κάποια πράγματα στο δικαστήριο. Βεβαίως ε, δεν ανέφερε, ότι, ανέφερε ότι δεν γνωρίζει την Ορπαγιά, όπως έκαναν όλοι οι ασίστες. Πού περάσαν από το δικαστήριο. Προσπάθησε με διάφορες ε, παραθέσει παρα, δικό του... Ε, Γραπτών, μέσα από βιβλία να αντικρούσει κατηγορίε περί εναντισμού πολιτικού εγκλήματο κτλ. Προσπάθησα να αντικρούσει την. Ε, μαλα, την στην μαλακία που είχε πει στο ραδιόφωνο με τον ανάλλον τον τύπο το συγχαμένο του Χατζενικολάου, ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη και λέει ότι δεν εννοούσα ότι αναλαμβάνω εγώ πολιτική ευθύνη, αλλά έχουμε αναλάβει το πολιτικό κόστο που μα έχει ε, δημιουργήσει πούμε, αυτή η ιστορία. Για του χαιρετισμού, του φασιστικού, του ε, Αυτός αυτό από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μπόρεσα. Γιατί είναι και δύσκολο να σα πω, αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσει όλε όλες τις τυχομηθείε στο δικαστήριο. Εγώ, όπω έπρεπε να το κάνω δύο φορέ, δεν μπόρεσα. Δηλαδή, εντάξει, ίσω επειδή έχω και μια απόσπαση εκγενητή, α το πούμε έτσι. Καταλαβαίνω τι λέω. Απόσπαση προσοχή, okay. αλλά γενικότερα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρακολουθείτε την, την δίκη και οι άνθρωποι που την καλύπτουν, έτσι. Από το Golden Dawn ε, trial ε, στο Twitter και από το Omnia TV και τα λοιπά και διάφορα. Γραμματικά του θαυμάσου, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι τόσο συγκεντρωμένο και να κάνω αυτή τη δουλειά. Φαίνεται πω κάποια πράγματα δεν είναι για όλου του ανθρώπου. Λοιπόν, ναι, και κατά καιρού και εγώ κοιτάω τι περιλήψει στο εύκολο έργο, δηλαδή, α το πούμε. Να, ναι, γενικότερα, ας πούμε προσπάθησε έτσι να να ξεφύγει, βγαίνοντας όλα παρτίδα ώρες, δικούς με τι σημαίνει βγαίνοντας φορά παρτίδα, διαψεύδοντας αρκετές κουβέντες που έχουν υποθεί, ή για τις σχέσεις ε, μεταξύ τους, ε, του αρχηγού με τους ε, πιστάμενούς του, ε, και για τον λαγό που ε, Έλεγε δεν ξέρω τι έκανε, είπε και μένα δεν ξέρω τι κάνει ο λαγός στη... Είναι τοπική του, είναι η περιφέρειά του το πέραμα κτλ Δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω γιατί μίλησε στον Δεβελέκο Δεν ξέρω, σαν να είπε ότι πήρε πρωτοβουλία, εγώ δεν του είχα πει τίποτα κτλ Δηλαδή τον, τον στηρίξαν οι φασίστοι του, ε, Ο ίδιος ο Χίτλερ ε, του έδωσε την παραμικρή στήριξη για να την κληκτώσει Θα δούμε όπως θα πάει η όλη η ιστορία αυτό που μου έκανε εντύπωση και ήθελα να πω είναι ότι μου διαφεύγει τώρα κάτι το οποίο το κάναν και οι άλλοι στις απολογίες τους Α ναι, στον φράτη ανέλησε το εθνικό σοσιαλισμό τον αρνήθηκε αρκετές φορές παρόλο διάφορα στοιχεία που του έφερε η, η, η πρόεδρο του δικαστηρίου που αναφέρουν και από ομιλίε του και δημοσιεύσει, από την ελευθερία κυρίω, για τον όρο Εθνικού σεισιαλισμό και πόσο τον στήριζε και πόσο δημόσια τον διατυπάντιζε, εκείνο το αρνήθηκε πάρα πολλέ φορέ, αλλά δεν επικαλήθηκε ότι έχουμε ελευθερία έκφρασης και ότι διώκουμε γι' αυτά, όπω είπε ο, ο άλλο αρχιδικαθήκαρο, ο, ο Κασιδιάρης, όπω είπε και ο Λαγκό, το ίδιο μοτίβο. Προσπάθησε με άλλο τρόπο να το. Προσπάθησε να το α το πούμε, Προβάλλοντα μια ανάλυση η οποία στέκει και τέτοια αξίσφατε, λαχίες. Στο τέλος, αυτά λίγο πολύ τώρα, δηλαδή, έτσι, φαντάζομαι τις λεπτομένες λεπτομένες έχετε διαβάσει ήδη, γιατί έχει περάσει 924 και προφανώς είναι ένα ζήτημα το κεντρικό εκθέσβης. Ε, μαζί με την ε, κατάληψη της Παλμαρέ, την εκέντωση της κατάληψης Παλμαρέ, πριν 24, νομίζω είναι σχεδόν. Ήταν από τα τρέχουσα, ε, ναι, αυτό ήταν το κεντρικό ζήτημα, ας πούμε, αφού το βάζουμε και τώρα Θυμήσω και πάλι πως ε, γενικότερα αυτή η εκπομπή είναι μια ελεύθερη κουβέντα γενικότερα Έτσι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Ε, θεματική μία φορά μέχρι τώρα έχουμε κάνει Και θα υπάρξουν και άλλες θεματικές συνέχεια και το καλό ήταν ότι αυτή η θεματική ήταν η σύνταξη, η διαμόρφωση με την που μα έστειλε ένα κείμενο και να συμμετέχει με έναν τρόπο και εκείνο στο ράδιο Regime. Και βεβαίω ε, το ράδιο Regime είναι πολύ ανοιχτό ε, σε τέτοιε συμμετοχέ, χωρί το τέτοιε, ε, με τον όρο να συμφωνούμε σε κάποια βασικά αυτά που λέμε όλε και όλοι. Ε, όταν πάμε να συμμετάσχουμε σε ένα εγχείρημα ή να συνεννοηθούμε τα βασικά αυτονόητα τη σεξουαλικού, αντιφασισμού κτλ. Αυτά έτσι για μια μίνια α πούμε. Παρουσίαση ου. Δεν το κάναμε, αλλά λέμε τώρα. Του βράδυ του Ρίζι. Θέλω να σε χώσω στο μυαλό μου με τη Θέλω να σε κόσω στο μυαλό μου με τη μύα Να δει τα πράγματα έτσι όπω τα βλέπω και εγώ Να νιώσει την αδισταχτή και τραγική ηρωνία Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι προσωπικό Θέλω να σε πω στο μυαλό μου με τη μύα Να δει τα πράγματα έτσι όπω τα βλέπω και εγώ Να νιώσει την αδισταχτή και τραγική ηρωνία Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι προσωπικό Μην mm -hmm. τάνε ένα μεσημέρι με τον ήλιο τα λαμπουδαλάνια μου ε, να το πούμε έτσι για τελευταία φορά, για να μην κλείσουμε και τα μυαλά των ανθρώπων που ακούνε, ε, η επικοινωνία με το. την εκπομπή, κουβέντε τη Γιάφκα, είναι μέσω του Wire. Α, μια εφαρμογή που πρέπει να έχει λογαριασμό για να επικοινωνήσετε και να μιλήσουμε τηλεφωνικά. Είναι φανταστείς αντίστοιχο του Skype αλλά με ισχυρή κρουτογράψηση επειδή είναι δοκιμασμένη ας πούμε η εφαρμογή από εμένα και καθαρή όλο και κόμπλε όλα Χωρί φράγκα, χωρί τίποτα ok, δηλαδή είναι χαρά έτσι λοιπόν ναι κάντε λεωργασμό μας βρίσκεται στο Wire και θα λέμε W έτσι Wire W οργικό Κάτι μη προσωπικό. Θέλω να σε τόσο στο μυαλό μου με τη μία. Να δει τα πράγματα έτσι όπω τα βλέπω κι εγώ. Να νιώθει στην αδίστα αυτή και βραγική ηρωνία. Γι' αυτό σου περιγράφω κάτι μη προσωπικό. Πέρνανε και με παίρνουνε λοιπόν για περατσάτα. Σίγουρα πάντω στο για να δούμε την γιατράτα. Του είχε καρποφθεί η φούτα στο μυαλό. Ευχμαλωτή στο ψυχολογικό αισθησμό. Κάνουμε με άνα στον τόπο του κατ'ου Σε μια πλατεία, από τις τελείως του Αρχίσαν τα δικά τους για άλλη μια φορά Ξενέρωτος πως είμαι, πως καλά την παρέα Είχαν κουραστεί, δεν επέμεναν πολύ Αρχίσαν τα σαλιώματα χαρτί με χαρτί Ηρωνία στην ηρωνία, άλλη μια εδώ. Οι μπαμπάδες τους τους μαθαιναν να φτιάχνουν αγκύ Αρχίζει να λαφρώνει μια σακούλα βαριά Πολύ ωραία στη σκέψη, δικαστήρια πολλά. Τι Δι το θέλα και εγώ με τη το στο κάτω. να γυρίσω κι βρίζω μπαστικό. τις τη ζωή μου, όλοι δες από. Ενώ ο διπλανός είχε αντιδρασίας μου Ρίχνω αμέσως σύρμα και το παίζω και καλά Μα είμαι σίγουρος οι πούσπιδες μας πήραν μυρωδιά Πώ τρίφτης ο καλός τα πετάει όλα με μια Μα εγώ το αφήκα καμάρωνε για τα καλά πανω το παίξει άνετος, ανοίγει το πακέτο Μα μέσα του τη φύλλαγε ρουλούδι σπαρματσέτο Καλησπέρα yeah, yeah. Σαν μια συμφωνική με μια παραφωνία με βουντά να τρεμάμενε φωνέ. Μαρμπάτσια, του εχθρού, πρόθυμου του θεατέ. Απέναντι στον Ισκείο, δύο πρόσφυγε αράζαν. Με ένα ράφιο φωνάκι, την κούραση συγχάζαν. Ξυπολίτε για δύναμη, μα πάντα ευγενικοί. Αγκάβιδε, φιγούρε σε λάθο εποχή. Για αποψυχή, βάτσι, πηγαίνουν προ τα εκεί. Τι με μια γνωστή αφορμή. Πρόσκολο, Αλμπανίδε, πε από εδώ για σα μάγκε. Απόγευμα, καλό. Κράτα μου ένα τον άλλον, κανεί μη σηκωθεί. Σε αυτό το κολέο σύστημα, χαμένο ποιο θα βγει. Αυτό που υπερασπίζεται, τον πατριωτισμό. Όποιο είναι ψάχνει, όταν τον πάει ψηλά, <ΣΣΣΣ> ορκίζομαι το ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Αν ήμουν δολοφόνο, δεν θα είχα ενοχή. Όμω να εκδικηθώ ν <Δεν είναι> άκ <μακρυρά> ένα <Δεν> ε, άθρο από καθισωτικού Γερμανικό μέσο <Δεν> που έχει δω <Δεν> στη <Δεν> <Μελάδας> με... <Δεν> του πώ σου το πω πό <Δεν> <Δεν> <Δεν> <Δεν> <Δεν> <Δεν> ένα γερμανικό λοιπόν ε, καταστατικό μέσο με ε, επικεφαλίδα το άθρο, και προβληματίζουν τις γερμανικές αρχές. Ε, θα διαβάσω ένα κομμάτι, εντάξει ένα κομμάτι, δεν θα διαβάσω όλο τώρα. θέλω να διαβάσω όλο ένα κομμάτι. Για να πάρουμε έτσι μια ιδέα και σε σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και στον ελληνικό χώρο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Να αντέξεις, για να αντισταθεί, για να σε βοηθήσει, να έχει γενικά, να φιλούν να φτιάμε με χαμογελοπικό λέει... ε, Ναι, κάνα και μια σιωπή, βλέποντα ένα κομμάτι λοιπόν, ε, το άθρα αυτό. Σχεδόν Παντού στην Γερμανία, είπαμε είναι καθιστικό. Σχεδόν ε, πάνω στη Γερμανία υπάρχουν πολιτοφύλακε. Λέει το Γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών σε μια ερώτηση που έκανε το κόμμα η αριστερά, έτσι νομίζω. Έτσι λέει, Περίοδο του κόμματο η αριστερά. Την στο, το, με την ευκαιρία, λοιπόν, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο προειδοποιεί ότι μέσα στι ομάδε αυτέ υπάρχουν ακροδεξιά στοιχεία. Το διαβάζω κατά γράμμα, έτσι δεν είναι σχολείο δικό οπότε οι διάφορε λέξει και εκφράσει είναι απλά. Αυτέ που καταγράφονται μέσα στο άνθρωπο. Το 2015 λέει λοιπόν: δημιουργήθηκαν σε διάφορε πόλει και τοπικέ κοινωνίε ομάδε πολιτών. Αν σα θυμίζει, δικό μου σχόλιο, αν σα θυμίζει κάτι αυτό, που αποτελούν από ένα μείγμα ακροδεξιών, χούλιγαν οι αγαπημένοι πολιτών. Ξαναλέω, αν σα θυμίζει κάτι αυτό, κάπου αρχέ 19 Φεβρουαρίου, Λιμπερτάτια. Οι πολιτοφυλακέ αυτέ ζητούν τη δημιουργία ζωνών προστασία, στι οποίε η Γερμανία να είναι ασφαλή. Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov από το 2016 δείχνει ότι 29% των ερωτηθέτων θα μπορούσε να φανταστεί να συμμετάσχει σε μια τέτοια πολιτοφυλακή προσφέγοντας τη βία για την υπεράσπιση των συμφερόντων του, σε περίπτωση που το κράτο δεν το πράττει. Αφορμή και δικανανόηση με την οποία αντιμετωπίζεσαν φυλεγόμενες αυτές ομάδε ομάδες τη της γερμανικής κοινωνίας θεωρούνται τα έκτροπα της πρωτοχρονιά αν θυμάστε, το 2016 στην κολονία με τις φήμες ότι είχαν παρενοχληθεί ε, σεξουαλικά γυναίκες από ε, μετανάστες, μετανάστεριες γίνει μεγάλο ζήτημα πούμε ήταν και ψεύτικη η όλη ένταση και έκταση που είχε δοθεί ε, βεβαίως υπήρχε και ανταπάτηση από φεμινισκές ομάδες ας πούμε ότι ο κίνδυνος δεν έχει ούτε χρώμα ούτε φιλή ο κίνδυνος από τον άντρα υπάρχει πάντα κουβαλάει το προνόμιο πάνω του οπότε θα βρούμε. Η χρήση αυτού του, του, του χρώματος, φιλή, ε, για να δαιμονοποιήσουμε, να φανερώσουμε πρόσκειρα, αυτό που λέγεται προνόμιο της πατριαρχικής ε, ιδιότητας και του ρόλου του άντρα, είναι, σας λέω το γενικό έτσι, είναι και υποκρισία, αλλά είναι και μια κίνηση προ όφελο, ας πούμε, συγκεκριμένων ομάδων, φασιστών κτλ. Είχαν γίνει πολλά πριν από τρία χρόνια, και κείμενα και παρεμβάσει και τα λοιπά τώρα εντάξει υπάρχει και άλλα πράγματα που λέει δεν θα ε, διαβάσουμε τίποτα μόνο θα πούμε ότι ένα μικρό κομματάκι ακόμα ότι περίπου λέει 250 άτομα ε, ότι μάλλον ένα να σας πω τώρα λιγάκι ε, είναι 250 άτομα λέει στο κρατήριο της Βόρειας Ρυφανίας της Βελσφαλίας στο σκληρό πυρήνα των πολιτεοφυλακών ο, ότι αυτό ο πυρήνα, είναι σε θέση να κοινοποιήσει διάφορε διαδηλώσει, έρχεται και 700 άτομα, ομάδε που αποτελούνται κυρίω από φασίστε, όπω είπαμε, φασίστε είναι ο δικό μου, που το λέω, χούλιγκαν, και προσπαθούν μέσα από περιπολιών του να κερδίσουν την έμνοια των πολιτών. Είναι, ε, στοιχεία τα οποία τα ζούμε, ίσω, ε, τα ζούμε αρκετό καιρό εμεί εδώ, αλλά διάσπαρτα. Α πούμε, οι περιπολίε ήταν αυτά που κάνουν οι φασίστε, α πούμε, αγίο πατελήμουνα γύρω-γύρω, να θυμάστε, και αυτό δεν είναι και τυχαίο. Είναι, υπάρχει ένα δίκτυο που συνοούνται οι και λένε πέντε πράγματα, και υπάρχουν και πλάνα και στρατηγικέ που κάνουν, δηλαδή, έσομαι, διεθνιστικά σε εισαγωγική λέξη, το νομίζουν ότι το λέμε διεθνιστικά με τον όρο τον κινηματικό, ε, όσον αφορά τις, αυτό, τι στρατηγικέ, τις, τα επιχειρησιακά του σχέδια, φασίστες ελ. Οπότε, αυτά που ζήσαμε εμεί με του φασίστε, α πούμε, και παντελήματα, τι περιπολίε, αν θυμάστε, τα ντου σε διάφορα αυτά, ε, κατά μεταναστών κλπ. Στην Θεσσαλονίκη δεν είχε τόσο πολύ. Στην Θεσσαλονίκη σχεδόν τίποτα να πούμε. Στην Αθήνα ήταν ε, ο, και σε άλλε πόλει υπήρχαν, ε, αλλά στην Αθήνα ήταν το μεγάλο. Γιατί εκεί ήταν το στίγμα των φασιστών για να πάρουν και γενικότερα έρισμα πούμε, εισαγωγικά κοινωνικό σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά τώρα και με τι ασφαλεί ζώνες ε, πάλι γίνεται αυτό. Ε, απλά τώρα το βλέπουμε το βλέπουμε. Πάλι, αλλά με μια διαφορετική μορφή, τότε είχε τα χαρακτηριστικά ασομείς χειριμένης ο των φασιστών, των αντί της χεισαβγίας, τη βάση πούμε, ξέρω, της ξεουότης συγκομιδής, ε, εκλογικού οφέλους και πολιτικής ε, βλέψης να μπουν στην Βουλή κτλ. τα Τώρα είναι ο ομάδες, φασιστών που καλύπτουν το πίσω από το πατριωπλήκημα που έχουν στο κεφάλι του και βγαίνουν με πρόσημο αχ Ισλαμοποίηση και όλε αυτές τις, βλαμ, τις βλαμμένες ε, οι λιθιότητες που λένε α πούμε που δυστυχώς αυτός ο λαγισμός δυστυχώ δεν είναι, δεν είναι τύχη στη μέση που συμβαίνει αυτός ο λαγισμός είναι κατά σωστή τη λέξη, συμβαίνει ο να πιάνει τόπο γιατί κατά για την προσωπική μου άποψη μεγαλύτερο ποσοστό, συντηρητικό ποσοστό των ανθρώπων που κατοικούν στον ελληνικό κόσμο, είναι οι αρτιστές, αρτιστές, Δεν μπορείς αυτό να μην το αναγνωρίζεις, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τώρα δεν είναι λοιπόν ένα προεκλογικό ε, ε, όφελος προς μια συγκεκριμένη κόμμα, αλλά μπορείς να αναγνωρίσει ότι μέσα από αυτές τις ε, ομάδες πασιστών που περιπολούν και κινηγούν, να ζούμε, ανθρώπου ανθρώπους που λοιτώσαν από πολέμους κτλ. Υπάρχουν μικρά τοπικά οφ, οφ, οφέλη που μπορεί να ρε παιδί μου, πηγαίνουν προς κόμματα εκτός Βουλής, προς κάποιους συντασπισμού. Είχαμε, είχαμε ακούσει, αν θυμάστε, για τη Βόρεια Συμμαχία, κάπως έτσι λεγόταν, που ήταν να κάνουν φασίστες μεταξύ του. Βγαίνουν εφασίστες τώρα, α πούμε, και πρέπει να πάρει ο καθένας το κομμάτι του. Αυτό που αφήσουνε, αφήσανε ε, οι ευρωστοφυλακοί να η Χρυσή Αυγία, πούμε, προσπαθεί τώρα ο καθένας να πάρει ό,τι κομματάκι έχει περισσέψει ε, και να γίνει ένας μελλοντικός ε, σχηματισμός μελόπουλος. Αςούμε. Αυτό συμβαίνει. Αυτές, οι, πιστεύω, οι ζώνες ασφαλείας είναι αυτό που προσπαθούν να δημιουργήσουν τα συχάματα που βγαίνουν σε Νάουσα, σε ΚΟ, σε Γιανιτσά και σε άλλε τώρα που δεν έχω και κατευθείαν. Μεθόνη, Καλαμαριά, τέτοια πράγματα. Το σώμα μου, Δεν ξέρω αν έχετε νιώσει αυτό που λέμε σφάχτη, είναι ένα πόνο ο οποίο ξαφνικά σκάει εκεί που μιλά, όπω μουσικά σε μένα. Και όσο περισσότερη ανάσα παίρνει, τόσο πιο πολύ νιώσει ένα μαχαίρι να μπαίνει μέσα στο πλευρό σου και είναι διάρκεια τριών. 4 δευτερολέπτων για να σου φύγει, α Είναι μια σύσπαση που συμβαίνει σε πλευρά, α πούμε, στου η οποία φεύγει, α πούμε. Αλλά μέχρι να φύγει, τρώω σε τρώ, ένα τρώ, πανικό, γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει. Αλλά, όσοι σου φέρουν και λοιπόν, να το επιτέλου, παντήστε, σα λέω, έφεγε ένα σφάχτη, οπότε πρέπει να κλείσουμε τη. Το μόνο λόγο, ακούτε την εκπομπή κουβέντε Γιάφη, που με το τσιμφράγμα να μολογεί για ακόμα ένα βράδυ στο μικρόφωνο. Ε, σημαντική θα είναι η δικιά σα παρέμβαση, αν θέλετε, ε, στην εκπομπή, με όποιο τρόπο θέλετε. Ήταν live και email. Είμαι όσο έχω φωνή. Φαγιίνω με το ατελείωτο τσιγάρο. Καθενό που στέκεται έξω από τη γιορτή. Όσο έχω φωνή, θα την κάνω στη ρευστή πηγή Ψηλά τα χέρια αν συμφωνείς. Όσο έχω φωνή, άλλο τόσο θα υπάρχουν. Άλλο, άλλο τόσο θα παλεύω για να μην κύθη. Το χαμόγελο, το βλέμμα και ό,τι άλλο πίνει. Μεστό μέσα μου κι άλλη τροφή. Όσο έχω φωνή, άλλο τόσο θα υπάρχω, άλλο τόσο θα, ζω, άλλο τόσο θα για να μην το φλέμα, το πιάλο πινή, με το μεσά μου, Τali, τροφή, Σόλκοφωνή, Σόλκοφωνή, Σόλκοφωνή, Σόλκοφωνή, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, Πάτρα, τους μαλακοπολίτες, του βυλαμμένους αυτούς, τους, ε, τα συγχάματα που βγαίνουν στους δρόμους και είπε περιπολούν, είτε τέλος πάντων ε, καταδιώκουν, ε, τραμπουγίζουν ε, και το ένα και το άλλο, ε, ανθρώπους εξαθλιωμένου. βάλουμε ένα ηχητικό, ε, το οποίο για μένα θα πρέπει να παίζεται αυτό το ηχητικό όσο γίνεται από όλα τα τα ταυτοοργανωμένα για να δούμε τι συχάματα ανέχονται δίπλα του ή πίκο και υπήκο στι διάφορε πόλη. Α πρόλαβε πάλι, το έχει. <laughs> λοιπόν. Διάκυση ελεύθερων φωνών και την εμπειρων. Για να μην σου Μια χαρά. Προβλήματα ποτέ δεν. Μένουμε χωρί προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα το ηχητικό, που έλεγα νωρίτερα. Άμουσα. <ι breed> αδεύφι, αούσαν. Τροφή σας! Τροφή σας, βρες! Αν θέλειτε! Αν τα παιδιά για να γεμίσετε την ψέφουσα που Θα Θα συνεχίσουμε ως δούμε κινήσεις της τοπικής Από α... τους τύπους που ήταν έξω από το... το μέρος που υποτίθεται θα φιλοξενούσαν ε... οι μετανάστες Δεύτερη επίσκεψη στα ξενοδοχεία, παιδιά, δεν θα είναι ο σεβασμός που δείξαμε. Σεβασμό δείξαμε στον εχθρό. Πλήρη απειλή, πλήρη απειλή. Είναι τόσο σκατόψυχη που έχει και τα παιδιά η απειλή. Οι απειλή. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί εχθές όταν κινητοποιηθήκαμε και πήγαμε αστέρα και αμπελώνα, ο αμπελώνα ο ήταν ξέφραγο αμπέλι. Μπορούσαμε να του φάξουμε. Κι όμω, σεβασμό απόλυτο. Μπορούσαμε να του φάξουμε είναι αυτά είναι τα σκατά που μας περιβάλλουν και είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε μεταξύ τους αλλά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα δεν θα υπάρξει μόνο αντίδραση από αυτά τα σιχάματα που κυκλοφορούν και με, μας λερώνουν με την ύπαξή τους κανονικά ας πούμε, μισάνθρωποι φασίστες αργά ή γρήγορα η αντίδραση μαχητική, αντιφασιτική ας πούμε, συνείδηση του κόσμου με κάποιο τρόπο εγώ πιστεύω ότι θα, θα μεγιστοποιηθεί, ρε παιδί μου, ότι θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο που δεν μ' αρέσει καθόλου τα μέτωπα τα αντιφαστικά, γιατί, μας ανα, γιατί συμπορέμεις με αριστερούς και τέλος πάντων. Ένα μέτω, άλλο ένα μέτωπο, ρε παιδί μου, ένα ανακλαστικό κοινωνικό, ένα ανακλαστικό που θα έχει αντιφαστικό χαρακτηριστικό, το πιστεύω αυτό. Γιατί δεν μπορεί, μέσα σε αυτή την τη μπλέμπα που είναι τόσο συντηρητικό, τελικά συνδυπητικό το, το ποσοστό, είναι αυτό που βγαίνουν και τα λένε αυτά, και από αυτόν του συγκοντάρουν χωρί να μιλάμε, και από αυτόν του ανέχονται. Υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό ανθρώπων που θα εναντιωθεί και μαχητικά, μάλιστα. Είμαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Θα ξεχάσει αυτά που λένε περί βία, ειρηνική διαμαρτυρία κλπ. Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα αυτό το αντιδραστικό που έχει εξ, ε, σκάσει και που υπήρχε. Να τον τρόπο να εκφραστεί. Υπήρχε, δεν είναι παραπλεγμένο, δεν είναι Υπήρχε βαθιά δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Και σκάει τώρα θα βρει μπροστά, ρε παιδί μου, πέρα από το οργανωμένο αντι... αντιφαστικό μαχητικό, ας πούμε, ε, κίνημα που υπάρχει στους δρόμους και, ε, και παρεμβαίνει. Εντανασ... Κοινωνικά αντιφασιστικά. Κάπου εγώ αυτό το πιστεύω, ρε φιλέ, α πούμε, Εντάξουμε λοιπόν θύμα και να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο τρέχει <Τι'> Είναι η έκτη μέρα απεργίας πείνας των γυναικών στα κρατητήρια της Πέτρου Άλλη. Να δώσουμε μια ενημέρωση όπως τη διαβάζουμε στο Athens the Media εδεμένα, μίσος, μουσικά, μένα, πέρα. Πριν πέρασουμε πριν στην ενημέρωση αυτή εγώ θέλω να καλέσω όλα τα αυτοοργανωμένα ραδιόφωνα και τους ιστιοτόπους ε, σε μια γενικότερα πιο συντονισμένη προσπάθεια αντιπλειοφόρησης ενημέρωσης Φύσουμε λίγο τη μουσική στην άκρη και να πιαστούμε λιγάκι αν μπορούμε να συντονισμένα ε, το με βάζω και εμάς, το στο RadioDream ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι αυτό το λίγο μικρό κοχυλάκι πετρατάκι που θα το πω που βάζουμε αυτό. Λοιπόν, τέλος πάνω να α αφήσουμε αυτό. Με πειρία, αυτό ε, Όλα τα αυτά οργανωμένα, λοιπόν, α πούμε, ραδιόφωνο και εστιατόπου ε, να συντονιστούν αν γίνεται. Γιατί θα σα... ήμουν ε, πολύ ευτυχή να άκουγα για να... ε, ε, ε, ένα κάλεσμα ενό συντονισμού αντιπληροφόρηση. Ε, έτσι ώστε και να βοηθήσουμε τον κόσμο που είναι στου δρόμου, α πούμε, ξέρω εγώ. 呃, ε, χωρί να, να υπάρχει ενημέρωση, με τεχνολογία που μπορεί να διασπρει, να μοιραστεί, ας πούμε, έγκαιρα και έγκαιρα, πούμε, σε, ανάμεσα στον κόσμο που είναι και, χωρί να υπάρχει πανικό και, ρε παιδί μου, ε, να υπάρξει και ένα μέτωπο, ρε παιδί μου, απέναντι, ας πούμε, ξέρω εγώ, άντε πάλι με τη λέξη μέτωπο. Δεν έχω άλλο ξηλογίο σήμερα, μου φαίνεται, μα τελείωσε. Ε, να υπάρχει ένα αντίπαλο δέο, θα το πω έτσι τώρα, τέλο πάντων, δεν πρέπει να γίνω τι θέλω να πω. Παίνεται στην κασοτική προπαγάνδα που έχει ξεκινήσει και δεν λέει να σταματήσει που συγκοντάρει η φαστική διαχείριση της εξουσίας τη συγκυριακή αυτή τη φασιστική τη συγκυριακή αυτή, με το συγκυριακό αυτοπολιτικό προσωπικό πάντα είναι φαστικό ε, το προσωπικό της εξουσίας ε, να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε ένα παιδί μου, αςούμε, μια να βοηθήσουμε λιγάκι και σου λειτουργικά. Να ε, βοηθήσουμε τον κόσμο που θα είναι στου δρόμου, και, και αυτόν τον κόσμο που δεν θα είναι στου δρόμου. Οπότε, ε, θέλω να, που θέλω να καταλήξω ότι αυτός ο συνδυασμό αντιπληροφόρηση ναι, μπορεί να περιλαμβάνει κοινέ εκπομπέ, ε, κοινά α πούμε, mount points, uh, streaming. Μπορούν ε, να έχουν πρόσβαση στα λαδιόφωνα ε, πανελλαδικά, ή στην Αθήνα τέλο πάντων, ή τη Αλνίκη, αλλά εγώ θα λέγαμε πανελλαδικά. Ε, Ένα ε, συντονισμό πληροφοριών, α πούμε, έτσι λίγο πιο ε, εν, εντατικό, εννοώ ε, λέω πω δεν γίνεται, αλλά εντατικό τι μέρε που είτε υπάρχει υποψία, α πούμε, καταστολή, είτε υπάρχουν επαιτειακά γεγονότα, λίγο έργο, 17 Νοέμβρη, να υπάρχει κάτι λίγο πιο έτσι, συντονιστικό, δηλαδή, χωρίς να βγάζει, ρε παιδί μου, χωρίς να αναστέλει στέλλει και τρόπους, ας πούμε, μάλλον τρόπους λειτουργιών ενημερώματον, έτσι; Απλά αλληλοβοήθεια να το πω έτσι, αλληλοβοήθεια σε μια κοινή σε έναν ένα κινορίζοντα, ας πούμε, δεν μπορώ να βρω τις, πιο τις καταλληλότερες λέξεις. Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας σα... σα... αυτός που βλέπετε όχι μόνο να κλέβει αλλά να δοκιμάζει Νομιές είναι καλύτερη από τα Με ένα ποταί τα σχεδόν πάντα στο τραπέζι, Τις Ότι η είναι τρίτη καλύτερη αστυνομία στην θα βάσουμε και ένα μήνυμα που μα έχει έρθει. Η OK, γράφει η συντρόφισσα στο μήνυμά τη, θα καταδικαστούν συγκεκριμένοι οι φασίστε ψυχοψηφίε τη Αυγή. Όμω δεν το ξέρουμε, να δεν τόσο σίγουρο Είμαι σίγουρος ότι ναι, οκ, okay, θα πάρουν κατηγορίες, μάλλον, αλλά δεν ξέρω τι θα <Τοξερά> είναι αυτές, που θα είναι, δηλαδή αν θα ανταποκρίνονται στι δολοφονίε και τα τάγματα εφόντια και όσο όλα αυτά που τους και που έχουν κάνει βασόκληση τους προσάφτουν <Τοξερά> Όταν να συνεχίζω, θα καταδεκοστούν οι συγκεκριμένοι, όπως γράψει την συντρόφισσα, όμω η σοβαρή Χρυσή Αυγή που είναι στην κυβέρνηση πλέον οι έχουν έχουν ξεθα... ξεθαρέψει θύσισε, πολύ. σε καζάνι που βράζει, υποποιήσει και είναι έτοιμο να σκάσει και πάλι στα μούτρα μας. Γράφει το μήνυμα της συνδρομής σας. Μούσκες, έξι, σκένα, έχει λίγο τεντωμένα τα αυτιά σούς Αυτά που μεταδίδουν εκπαιδεύουν και παραπέγουν Αυτά που πετυχαίνουν γιατί έτσι σε θέλουν Ένα άβουλο πρόβατο με στο κομπάδι Στι κρύες μέρες του χειμώνα Έξαπλωθηκε σκοτάδι παντού Τα μέσα μαζικής κατασχολής Έχουνε το ρόλο να δηλητηριάζουνε τον νου να δηλητηριάσουνε το τη ροή του θα πω σε αυτιές και σε διακόψουν και τι σπασμένε οθόνε να διαβάσουμε ένα απόσπασμα ενημέρωση, Όπως είπαμε νωρίτερα από την έκτη μέρα πίνων, απεργία πείνα των γυναικών στα της τη Πέτρου Άλλη, όπω διαβάζουμε από ε, το σελίδα, Πρωτοβουλία το σπίτι των γυναικών και την αντινάμωση και τη χειραφέτηση σε social media Ραγδέες γράφει λοιπόν το δημοσίευμα είναι εξελίξεις σχετικά με την απεργία πίνας που ξεκίνησαν 16 γυναίκες από Συρία Παλαιστίνη το Σάββατο 3 Νοεμβρίου Σήμερα, πέμπτη, η ειναι η μερα την 3η το απόγευμα, 4η μέρα, το αρχηγείο τη αστυνομική διεύθυνση Αλλοδαπών ικανοποίησε το αίτημα 7 απεργών πείνας μεταφέροντάς τες καράβις στα νησιά που διεκδικούσαν να γυρίσουν να τελειώσουν τις διαδικασίες ασύλου τους. Δείτε. Δείτε. Εντεστικό και δύο στοιχείο Οι απειλές, οι αισχρές εξιστικές λεκτικές προσβολές που έζησαν οι γυναίκες που αρνούνταν το φαγητό βάσει βάση τις τους από το συγκεκριμένο όργανο τελείωσαν. Η εντολή άλλαξε, μπορούσαν να φύγουν και να αναπνεύσουν ελεύθερα 9 γυναίκες που έμεναν πίσω συνέχισαν την απεργία πίνας. Είχαμε μια καταγγελία όμως από σύζυγο απεργού από την Παλαιστίνη ότι η κοπέλα ζητάει από εμά να γνωστοποιήσουμε την ιστορία της για να μάθει όλος ο κόσμος ότι αν δεν την αφήσουν άμεσα να γυρίσει στη Λέρο, να τελειώσει η διαδικασία της λύτου για να μπορέσει να ζήσει με τον της που είναι στο Βέλγιο ως πρόσφυγας θα αυτοκτονήσει. Δεν θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βιαστούμε γράφει το δημοσίευμα οι άνθρωποι που τρέχουν την πρωτοβουλία δεν θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βιαστούμε, ελπίζοντα ότι αυτή πιθανόν να ήταν μια πρόταση που έκανε σε μια κρίση απελπισίας, πράγμα που δεν είναι σπάνιο στο βρωμερό αυτό χώρο εγκλισμού και διαρκούς βασανισμού. Μετά από ενημέρωση που είχαμε από τα κρατήρα εχθές, σε καθήκον μας να κοινοποιήσουμε το αίτημά της με το όνομά της, που είναι έτοιμα και των υπολείπων αφού εχθές προέβησαν σε μια επικίνδυνη τροπή του αγώνα τους, ξεκίνησαν και απεργία δίψας. Το βράδυ κατά τις 7:30 η Φατίμα λιποθύμησε. Μια συγκρατούμενη της φώναξε την αστυνομικό της βάρδιας να μεταφέρουν την κοπέλα σε κάποιο νοσοκομείο να της δώσει τη βοήθεια που χρειαζόταν. Η αστυνομικός τρασίτατη με δορυφονικά, ρατσιστικό και μυσογενικό τρόπο είπε. Δεν έχω να την πάω πουθενά. Δική τη είναι η ευθύνη που μου Εφόσον αναρνείται το, φυ το φαγητό, φυσικό είναι να την Εφόσον θέλει να πεθάνει, άστι να πεθάνει. Έφυγε. Την άφησε κάτω πεσμένη. κοπέλα έτρεμε από την ταραχή που της προκάλεσε τη δολοφονική αδιαφορία του αστυνομικού οργάνου. Καλείς που λέει ένα αστυνομικό όργανο. Α, οκ. Συνεχίζω. Δεν τους μοιάζει ψέλησε, αν ζούμε ή αν πεθαίνουμε. Φυσικά. Έκανε όλα τα απαραίτητα για να τη συνεφέρει και θέλουμε να ελπίσουμε πω τη νύχτα να συνέβη κάτι χειρότερο. Ποιο δίνεται τέτοια στα αστυνομικά όργανα να ξεσφούν σε ευάλωτα άτομα όλο το ρατσιστικό και φασιστικό του μένο, το βλέπετε από τα καθίδι κοντά τη βάρδιά αυτό. Αν η Φατίμα ή κάθε απεργό που διεκδικεί τα δικαιώματά τη αντιμετωπίζεται έτσι, είναι θαύμα που δεν θρυνούμε στήματα. Ε, δεν θα διαβάσω άλλο, είναι αρκετά, έχει κι άλλο κομμάτι να διαβάσετε, μπορείτε να το βρείτε. Το, την ενημέρωση, έχει απεργία πείνα γυναικών στα κρατήρια τη Πεντρουάλη, είτε στο site, στη σελίδα social media πρωτοβουλία, στο σπίτι, στο σπίτι των γυναικών και των δυνάμεων και την χεραφέτηση είτε στο άρθρο στο άρθρο τη συντημίδια. Όταν η σκέψη κάνει τον ανθρωπο να γελά Τότε σπάνε τα λουγκεκέτα και τα καγγελά Όταν το μυαλό πέρα από τα όρια Δεν το κρατάνε φυλακές και περιφόρια Όταν η σκέψη κάνει τον ανθρωπο να γελά Τότε σπάνε τα λουγκεκέτα και τα καγγελά Αδειάζουν πίστε, λόγω απειλή και οι σοφίτε. Κινούνται ελεύθερα, σκάκια, κάγκελα. Πνευματική φυλάκιση. Αφού στην Ελλάδα σου ελεύθερο, στα περιθώρια μια άσκηση. Απλό το πράγμα, κράμα λαβαδίνουμε, πίνουμε. Σταλα, σταλα, κουφάλα, ρυθμού και φύ. Απόλυτα κοπρόσκυλα, στο δρόμο θα μα δει. Χτυπή με υποδηλωτά, με πόλεμο, σημαδιμών, χωρί όρια, πορεία σκάμε. Φέραμε πάτακο σε κάθε άρρωστο. Ράπαντα στα μέτρα σου, αν άρρωστο, πιάστο. Καψάμε το παν ή να ξετριπώσουμε το φιάσκο. Κράτα την ανάστο να ε, υπάρχει κάποιο συμβάν αυτή τη στιγμή δεν ξέρω το διαβάζω Έχουνε έχουν μπουκάρι σε κάποιο καφενείο, δεν ξέρω τώρα σε ποιο καφενείο έχουν μπουκάρι. Δηλαδή, από τη φωτογραφία που λέμε στα social media, οι μπάτσι έχουν μπουκάρι ε, με εντολή να προσαχθούν όλοι. Όλε ε, δεν ξέρω σε ποιο, σε ποιο ε, καφενείο έχουν μπει. Ε, πάντως θα το ψάξω. Συμβαίνει τώρα αυτή η ενημέρωση να είναι πριν περίπου πόσα, 20 λεπτά. Από είκοσι λεπτά περίπου γάμα την αρευνή απάνω στα κομμάτια μα. Για, για να δούμε τι γίνεται. Αυτό κάνω χρόνια τώρα για κάθε ισοπίτη. Είναι κόλλημα χρόνιο. Πρόβλημα το χειροκρότημα. Τον σώμα πιο παθών. Απολαύστε μα τα επόδημα. Τι βρήματα κρατάνε κοντράσε. μα βλήματα κλείσε. Πε πόσα. Ε, η όλη ιστορία γίνεται στα εξάρχεια Και από τη φωτογραφία Επαναλαμβάνω Από τη φωτογραφία Χωρίς να έχω ενημέρωση Νομίζω ότι πρέπει να είναι στην περιοχή Κοντά στο Vox η όλη ιστορία να γίνεται Ωστόσο αυτό είναι δικό μου αυθαίρετο συμπέρασμα βλέποντα μία φωτογραφία Δεν ξέρω να παράγει και καμία ή κανένας Απλά βλέπω τη φωτογραφία Η απλα βλεπω τη υπάρχει στο hangstack on teleport, ε, στο Twitter Από εκεί βλέπω και εγώ Θα κοιτάξουμε πως υπάρχει και άλλη πληροφορία από αλλού γιατί να, Για να αναφέρουμε <Ρι> Και για μένα αυτό είναι ναι, Βλέπω ότι υπάρχει μια πληροφορία ε, ε, Υπάρχει λοιπόν η πληροφορία Εδώ και 25 λεπτά ανεβασμένη Στο Athens Media ε, Μπάτσοι λένε ε, Στο Athens Media έχουν επιτεθεί Στην πλατεία Έχουν ε, κάνει προσαγωγή τέσσεων ατόμων είναι στην πλατεία κανονικά Κάτι ψάχνουν. λέει Παραμένουν σταθερή break της πλατείας Φαίνεται να ψάχνουν κάτι Πήξε κάποιους δευθυντισμούς μεταξύ κατοίκων και μπάτσων mm. Θα τα πούμε σε λίγο Θα ψάχνω στον πρόεδρο λίγο Θα αφήσουμε τη μουσική να κυλήσει Θα τα πούμε σε λίγο Θα mm. τους φαντών, γενικότερα Επειδή υπάρχουν διάφορα σκηνικά πάντα Με τους μπάτσου και τέτοια που συμβαίνουν Γι' αυτό κάθομαι και λέω ότι ίσως είναι μια συγκυρία που θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ε, φυσταμένη προσοχή από τον κόσμο που τρέχουν τα μέσα τη πληροφόρηση ε, και θα αφήσουμε λίγο τις μουσικές, λίγο την άκρη <Τι> Μου <Τι> διαβάζουν συνέχεια Σε συνέχεια στο άθεσε τη Μίντια Υπάρχουν 30 μπάτ, 30 μπάτ είναι το μάτ, μάλλον, στην Ταμανδού ε, και ψαγάγουν κόσμο τώρα. Δεν ξέρω αν είναι σε συνέχεια αυτή, αυτή η επιχείρηση. Θα βρε σημαίες και ευκόσινο το φως Γεννοχή έξω που φτιάχνουν τελείς συνειδήσεις Λέω τραγουγιά που στα παλιά Έχω συνείδηση και τα μάτια μου ανοιχτά μου βενζίνη Ένα μπουκάλι και κερινά να δεις πως κάνω την πόλη να μοιάζει με τη Ρώμη το κράτορα στρένω σπαλιά τους κέλης μαζί να δεις πως γύρονται Χαρακώματα μου και κάτι ακόμη ένα στόμα το σαν του Βαλαπά Και στληρώσει άλλος στις αμαρτίες μου ξανά τέχνω φατρίες Παγανδίζω την ευτεριά με το σπαθί μου την κερδίζω Πέλω σε κλικά της βαβυλώνας Να με θυμάτες σαν μία σμα ο κανόνα στη δικιά τους, στην εξαίρεση και στο μυαλό του! Η εξέγερση, δώσ' μου και εσύ μια εποχή Και σου δίνω μια στιγμή από όνειρό μου, το μυαλό μου την μπορεί να θυμηθεί Κι αν με θέλεις πειρατής γίνομαι τώρα δεν είναι Γινόμαστε βασιλιάδες σε λίγο και την πόλη του. Γινόμαστε μοιάσματα σε εποχέ τεόσταρτο. Γινόμαστε κλέφτες, βαβυλώνια. Γινόμαστε πειρατές, πάνω σε μουσικέ αρμάδε. Γινόμαστε μάγοι που τους στείλουν στην πυρά. Γινόμαστε άθni που μοιράζουν τη σοδειά του. Και ακόμα γινόμαστε μια σελίδα και μια σφαίρα δεξιχή μνήμη. Είναι η μνήμη τα σύγκρου. Με ποιον θα είναι έχω και δεν έχω. Για να τάχω. Είναι η δυνατά. Bon. θα μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη για την ε, ορθότητα τη ενημέρωση είναι από καθεστικό. Οπότε με κάθε επιφύλαξη για το τι έχει συμβεί. Ε, μεταφέρω τι γράφετε λοιπόν ένταση και επεισόδια γράφει το καθιστικό που διαβάζω. Ε, συνέβησαν ε, τη βρα... το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή των Εξαρχείων με αποτέλεσμα να αναδραματιστεί ένας αστυνομικός. Όπως έγινε γνωστό από την Ελλάδα, η ομάδα αγνώστον επιτέθηκε στη συμβολή των οδών Θόνης και Τρικούπη κατά αστυνομικών δυνάμεων που ήταν στην περιοχή με Πέτρες και Μολότοφ. Οι αστυνομικές περιβρίτ... περιβρά τους έκαναν ρήψη χημικών. Εκτός από τραυματισμού του αστυνομικού προκλήθηκαν αυθοβρές σε μια μοτοσυκλέτα τη ομάδα Δία, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε έξι προσαγωγέ. Χαρούμενα τα νέα όσον αφορά τις θωρές. Βεβαίω όχι τόσο καλά όσον αφορά τις προσαγωγέ. Κοίτα το αύριο! Εδώ στις μέρες μας θα στο γάμο, θα στο χάλο και στο βουνό. Φανεύω από την πίνα, πια πεθάνω, κι α με θέλει η ιστορία επιμένω. Πια μετέμπασα, ρουδιάνι, αφού με θέλανε να κάνω. Κοκκινό, το χώμα, ποτισμένο. Να κοκκιμμένο, εν το μυαλό εν κοκκιμμένο. Στις Μητροπόλες τα μπλοκ να περιμένω. Την κατάλληλη στιγμή μια σελίδα και μια σφαίρα, μια σελίδα και μια σφαίρα. Είναι η μνήμη, που με βοηθάει να υπάρχω, και θέλω. Διάβασα τον τετρακόσια για να ταχώ. <σκεκρισμό> με και και με, και <σκεκρισμό> με <ταξύ> την Γιοργία, δεν το αντέχω. Λένε νιμιτάξικη, δεν να υπάρχω δεν τετρακόσια να ταχώ. Με δεν το αντέχω. Μια ενημέρωση βλέπουμε πάντα τα social <στονικές> και είναι από την ομάδα σιωπήση με τη συνεδοχή. Έχει τον νου όποια και όποιο κινείται στα εξάρτια υπάρχουν δημιουργίε τσιτρικούπι την τζαμαδού στην Οικονόμου και πιθανότητα σε κάθε στενό. Έχουν κατεβάσει νέα ομάδα τύπου όποια, με ασπίδες, μάλλον η νέα Δέλτα. Πώς είναι αυτή η πάνθυρα, ξέρω εγώ, αυρί. Και ε, έχει γίνει και πέσιμο στην πλατεία. είναι από 28 λεπτά είναι αυτή η ε, δημοσίευση. Πούμε ότι ό,τι πληροφορία υπάρχει για το τι συμβαίνει κάτω στην πλατεία εξ αρχείων, χρειάζεται να το αναφέρουμε. Στο μεταφέρετε και εμά για να το διαμοιράσουμε με το δικό μα τρόπο όπου μπορούμε, σε να ακούει και σε όποιον ακούει. Φοβάσαι να τη δεις, με ανοιχτά τα μάτια Σκύμεις το κεφάλι και κάνεις το μαλάκα Σε κάθε δυσκολία που συναντάς τον δρόμο Σε κάθε συναπάντημα που έχεις με το χρόνο Βλέμεις την αλήθεια, φοβάσαι να τη δεις Ποιο, ποιο πολύ γουστάρεις με το ψέμα να τη βρεις Ποιος ξέρει, νίκο παραπάνω τους στίχους Μη μαζάζ, μη μαζάζ Νέους το δρόμο, όμως εντυπίση, το χρόνο. Και βεβαίω, αν θέλετε να βοηθηθεί εκπομπή έτσι ώστε να μπορεί να βοηθήσει, μπορείτε να τη διαδώσετε, δηλαδή να την μπείτε στου ανθρώπου του σκοντινού σα, ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι τη νύχτα που μπορεί να παρέμβει ενημερωτικά και παρέχθηκα για να δει ορω από δεύτερα παρασκευή. Παρέα, Σημάδι, maddy, <literallyQA> this ticket is always, love the φύλε, εσύ να το atrofiosis. Να las agarrasks que never be να last. Dame las agarrasks que never be a last. Dame οι παραπάτε είναι σαματά. σου ποτέ σταματά. Μια ανταπόκριση Μια ανταπόκριση που υπήρχε Ας πούμε, από την έκκληση Τη δική μου social Για περαιτέρω ενημέρωση ε, Έχει αποκλειστεί κάποιο καφενείο Τώρα ελικρινά δεν ξέρω Ποιο mm. Όπως καταλαβαίνετε Το καφενείο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ή το καφενείο το κατελειμμένο το βάξ ή το άλλο που είναι απέναντι από το <σομίως> απέναντι είναι <σομίως> κοντά στην τσαμάδου στη γωνία <σομίως> τέλος πάντων το θέμα είναι ότι υπάρχει ενημέρωση ότι υπάρχει κόσμος αποκλεισμένος στο καφενείο και έχουν εντολές συμπάτηση να τους προσαγάγουν όλες και όλους <σομίως> θα μπουν με εισαγγελία μέσα στο <σομίως> <σομίως> καφενείο την νεότερη ενημέρωση <Το> Παναλαμβάνω άλλη μια φορά Ότι υπάρχει, ένα, υπάρχει κόσμος Αποκλεισμένος στο καφενείο Στα εξάρχια, Με εντολέ των μπάτσων Να μπούν Εντολή με εισαγγελέα Για να τους μαζέψουν όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί Αποκλεισμένοι Υπότιτλοι AUTHORWAVE τι αφηγείτε για αφού τα κάψουν όλα, μπες στους ποινίτες Για πιάση κομμήλα, μα λυπήσουν παρεμπιπτόντος Μια και πεινάνε ποτέ, φόρος και Το και τη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 Ναι και αυτό που διαβάζω είναι ότι Οι Δίας φάγανε πέσιμο Μάλλον χοντρό <laughs> Καλό πέσιμο Αλλά τέτοια Αλλά τώρα και οι μπάτσοι έχουν σκάσει με πολύ Ίσως όπως πάντα λε παιδί μου Δεν χρειάζεται να γίνεται τώρα πέσιμο στους Δία Για να σκάσουν με τον τρόπο του κανάφοροι αφορμή θέλουν. Τι σου πω κιόλας, ότι κάποιους του βάζουν, να πηγαίνουν, έρχονται εκεί για να φάτε κανένα πέσιμο να, κάνουν, να, να τους βγει αυτό το πράγμα, αυτό το σύγχαμα, το, το μίσος, ας πούμε. Καλά βιβούστε κυριολεκτό. Ο πάντων τώρα ψηλοπαίζει αυτό σαν πάνω στη λίστα των θεμάτων που συζητούσαμε οπότε θα το παρακολουθήσουμε για λίγο να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε βοηθητικά προς την ενημέρωση Αμά είναι κι αυτές νυχτωμένες βαθιά Σε ελεύθερα σκοτεινά μου τις πρόβλημας μπαμπάδες Κι ας λέει ο Χριστόφυλλο ποτέ βρε στα κανάλια Ξαν την κορομιλά ή όταν μας τα πρύθεις, στα δικά μα σχολιά Στα σχολιά που οι τύχοι δυνατά τα Παπάδες, τα και σε όλα τα παιδιά Παπάδες, για άλλη μια cora Permenon mismo a que no esta me no gusta pero nada no una που enao Για να γίνει το boom Τα δέσκια να μπουν Και τα χειράρει να πληφθούν Αυτοί που τόσα χρόνια Τα άνυματα γίνουν Τον έλεγχο θα χάσουν Αμέσως προβιστούν Το συστήμα που έπιαχναν ο Να καταρεί Και ο κόταμος να ρει. Ανάποδα Ανάποδα Ανάποδα Απ' το κανονικό, το πιο <Το> για δε στυπάω νέο συνειρμό Μα πάντα σκέφτομαι αυτά που πρόκειται να πω <Το> Και στην η ρίζα, αλλά και το κορμό Σπίτω <Το> <Φύλω> στα μούτρα, πούλαθε ναρκωτικό Σκληρό και μαλακό, <Το> χάσεις και αλκοόλ <Το> Είμαστε ενδιαφέρον, δεν μονάχα για το σκολ, Γάφτιζουν <Το> στα σκυλιά, όταν βρένει το γκορ <Το> Μα νιώθουν ελεύθεροι με ένα τηλεκοντρόλ σε φεύγω, λοιπόν από τα μέσα με ένας στολής Μα ξέρω πως μια φακά και για μένα θα βρήξα Για αυτό έχω πάντα τα μάτια μου ανοιχτά Παλεύουν στο πλευρό μου με τις μέρες ζωτικά Με φτάνε μονάχα με τη μουσική Δι ψάνε για ελευθερία, δι ψάνε για ζωή Μα θέλουνε πιο χρόνια να μου πλέψουν να βαθεί Θέλουν με το ζόρι να μετήσουν στο χάκι Να είπα στην την κάμπλα κοιτάθε δικητή Να κοιτάω τη σημερά και να σπάζω για αυτή <σίλιο> Φαίνεται πω έχουν σκάσει κάποιοι <σίλιο> μπάτσου καινούργια, παιδί μου. Δηλαδή τι καινούργια τώρα, πάντα βλέπει μπάτσου με κουκούλι, αλλά. Ε, δώσουμε μια εικόνα. Δηλαδή αυτό που λέμε καινούργια μπάτση, μια σπίτι και τέτοια, κτλ. Ε, Πολιτικά, μπάτσι πολιτικά με full face και ασπίδε δεν υπήρχαν εμφανιστικά ποτέ. Αυτό είναι το ένα. Και οπότε, αν έχει κάσει κάτι τέτοιο στα εξάρια, αυτό είναι σίγουρα καινούργιο. Το δεύτερο. Προφανώ και γνωρίζουμε όλοι, full face μπάτσι με πολιτικά υπήρχαν πάντα. Ε, και όσο πλησιάζαν οι μέρε προς το 17 Νοέμβρη την επέτειο, πλησιάναν οι παρουσίε τέτοιε που ανήμερα τη επέτειο 17 Νοέμβρη ήταν πολύ περισσότεροι και του διαδηλωτέ κατά πούμε. Οι ορδέ που κατεβαίναν όλοι, όλοι μαζί. Προ την πορεία, δίπλα από την πορεία και από διάφορα στενά, ακόμα, ακόμα και από τη Σολομού, ε, την Κάνικο, α πούμε. Βγαίνανε, ανεβαίνανε τη Σολομού, βγαίνανε, ε, δεν θυμάμαι ποτέ, Θεμιστοκλαίου, άλλε φορέ, Σόλωνο, ανεβαίνανε. Ή τέλο πάντων πηγαίνανε προ την πορεία, πούμε, ξέρω εγώ, ορτέ ε, ασφαλιτών, κουκούλε και τέτοια, ε, ε, εικόνε οι οποίε, εντάξει, τις έχουμε δει όλε και όλοι. Δεν είναι καινούριο. Αυτό που είναι καινούριο και που έγινε, αν θυμάμαι καλά, πριν ε, κάποιο, κάποιου μήνε, δύο μήνε πίσω, ε, σε πορεία που είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι, ε, λίγο μετά από τη εκλογή τη σοβαρή Χρυσή Αυγή στην εξουσία, ε, να είναι μαζί, θα κυκλοφορούν μαζί με τους μπάτσου οι λύτες με τα full face τους, με τα πολιτικά τους, τα λοιπά. Αυτή ήταν μια καινούργια εικόνα και προφανώς δεν ήταν τυχαία. Ε, είναι μια εικόνα η οποία ήρθε για να μείνει και είναι μια τακτική, μια τακτική επιχειρησιακή των πάτσων, να σου πω ξέρω εγώ, ε, στο, στη φάση των ε, ατόμων που θέλουν να κάνουν ε, ε, συλλήψεις, ε, τρεξίματα με συλλήψεις ε, μέσα στον κόσμο πάνω στο πανικό δεν μπορεί να καταλάβεις αν, βλέπεις, αν πάνω στο πανικό βλέπεις στολί και, και τρέχει. οπότε μέσα στο, στο οπτικό σου πεδίο μπορείς να καταλάβεις ποια είναι η στολί και να φύγεις μακριά ε, δεν μπορούσε όμω να διαλέξεις ε, είδωλα μέσα στο πανικό σου ε, να επιλέξεις τη στιγμή εκείνη η είδωλα που φοράνε πολιτικά οπότε προφανώς την, εκείνη τη ψυχολογία του όχλου της μάζας που έχει μέσα σου ε, ίσως, να περνά, ίσως περνάει παρατήρως τον μπάτσος και γι' αυτό τον έχουν επιστρατέψει ε, μαζί με δημιουρίες ε, δίπλα σε διαδηλώσεις που κάποτε δεν υπήρχαν. Οι μπάτσοι ήταν σε, δια, ήταν σε διακριτές θέσει. Και για να κάνουν καλύτερα δουλειά και για να μην. Ε, τώρα και ξύλο, γιατί έχουν πάει πολύ λίγε πολύ ξύλο. Και βεβαίω για να μην προκαλούν και αντιδράσει γενικότερα για διάφορα. Και πηγαίνει πίσω επιχειρηματικά η δουλειά του, α πούμε. Τώρα ε, έχει αλλάξει το πράγμα προφανώ και επειδή υπάρχουν, τα λέω όλα αυτά, επειδή υπάρχουν γηγορίε ότι έχουν σκάσει και καλυμμένοι με ασπίδε. Αυτό σαν εικόνα, αν ψάξετε λιγάκι το διαδίκτυο και αν έχετε παρακολουθήσει λιγάκι τη Γαλλία. Ε, υπάρχει στη Γαλλία εδώ και καιρό πριν καν από τις επιθέσεις ε, στο ε, πώς λέγαινε αυτό το σατήρικο περιοδικό αχ μου φεύγει έρθομαι για λέω που έγινε ε, ε, οι επιθέσεις από τον Άησης το σατιρικό περιοδικό που μου φεύγει το όνομα λοιπόν πριν κάτι την έκτακτη συνθήκη που κηρύχθηκε στη Γαλλία από το 16 και μετά του ISIS. υπήρχαν αυτή, μπάτση, Οι οποίοι στα γεγονότα όταν τα γεγονότα γινόταν λιγάκι πιο κρίσιμα για αυτούς Βάζουν το, δεν είχαν εκεί μέχρι την ώρα που θα γίνει κάτι το οποίο θα του ενεργοποιήσει ας πούμε, να φανούν βάζανε ένα κόκκινο περιβραχιώνιο έτσι και ο τύπο ο Δίκητή του, ο εφωδιαστή του ήδανε, σε όλου Πτυσσόμενα και γκλοπ. Μπαίνανε στι συγκρούσεις κανονικά στον πλευρό των μπάτσεων των ματάδων. Αυτό ήταν φαίνοντας το μπίμπαξ στην Γαλλία αλλά και το καιρό Οπότε Ωφανώς ίσως να είναι μία μια μίμητική μια στατική από εκεί πέρα Τώρα λοιπόν Μέντε να είναι και εδώ και αυτά όλα Είναι οικασίες Έτσι Να αναλύσουμε ένα πράγμα το οποίο δεν είμαστε παρόν Είναι απλά οικασίες οι οποίες δεν ξέρω αν στέκουν Αλλά έτσι με τα συμφεραζόμενα Μια τέτοια Εικόνα μουσκά ε, πριν και είχαμε ακούσει για του τύπου ε, του Black Panther και έχει γίνει χαμό και όλα, αυτό το ιστορικό όνομα το οποίο είχαν εκπληκθεί οι, οι Σκατοεξουσιαστέ, ας πούμε, και το είχαν δώσει τα σκιά του. Ε, φαίνεται πω μπορεί Θα δούμε τώρα μπορεί ε, κάποια ομάδα από αυτού, να δούμε. στη Φίλη που μας λέει για το καφενείο ε, ξέρω ποιο είναι το καφενείο ξέρω απλά δεν, δεν ήμουν σίγουρο για να το αναφέρω και δεν το ανέφερα τελικά ας πούμε, στον αέρα για ευνοή τους λόγους ε, φαντάστηκα ότι οι δύο είναι τα καφενεία ένα το γνωστό και το άλλο το κατελημένο οπότε δεν μπορούσε ότι υπήρχε περισσότερο. Ε, κάποιους λόγους για να το παραπάνω ε, δεν έχω κάποια νέα περισσότερο τώρα να δούμε και τα email ε, η τελευταία πληροφορία ήταν ότι η κοινωνία εισαγγελέα έξω από το καφενείο για προσαγωγή όλων ε, θα δούμε τώρα και σας λέω και τα email να δούμε αν υπάρχει κάποια επαφή επικοινωνία να μας πούνε κάποια πράγματα Αυτό που θα ήθελα να πω μόνο είναι ότι το πέσιμο, δηλαδή τώρα με κάθε επιφύλαξη διαβάζοντα τα καθιστοτικά, όσο γίνεται λιγότερα και πιο, όσο πιο μπορεί να, να διασταυρώσει με τον τρόπο που μπορεί την πληροφορία από αυτά που διαβάζει, μάλλον πρέπει να ισχύει το γεγονός ότι το πέσιμο το φάγανε διάδε. Μάλλον πρέπει να ισχύει το γεγονό αυτό πιο φαίνεται να είναι και καλό πέστημα, όπως είπα και νωρίτερα. Ε, με νεότερη έτσι, πληροφορία που διάβαζα, πάλι συγκαθιστοτικό ήταν έξι προσαγωγές, αλλά τώρα να δούμε τι θα γίνει στο σημείο που είναι γεμπάτς γύρω γύρω και που το καφενείο αυτό γενικότερα πάντα, πάντα είναι ένα κομμάτι, ένα σημείο το οποίο ε, τραβάει σαν το μέλι τα σκατοκαθήκια, παιδί πούμε, δηλαδή, Τώρα, αυτό είναι ένα σχόλιο, έτσι, για να περάσει η ώρα που λέω λόγο σα. Να περάσει η ώρα. Καταλαβαίνετε να πούμε και δύο-τρία πράγματα. Ε, Πάντα το καφενείο αυτό σε κάθε καταστολή, δηλαδή ειδικότερα στι εποχέ προ ΣΥΡΙΖΑ, γιατί κατά τη διάρκεια της ΣΥΡΙΖΑ εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα, βιωματικά δεν γνωρίζω. Οπότε δεν μπορώ να πω. Αλλά προ ΣΥΡΙΖΑ που ήμουν στην Αθήνα κτλ., έτρωγε πέσιμο. Τζάμια του έχουν σπάσει, καλά στην 5η Μάη του 2010. Η χαμό είχε γίνει ε, Τρώει Τροειπέσιο. Συχνά. Στο μάτι είναι, παιδί το, το μου, το σημείο. Τώρα αυτό είναι στο μάτι. Και πάντα απειλέ κλπ. κτλ. κτλ. Και χημικά και το ένα και το άλλο. Ολικό μου βρίσκεται έκταση φορέ καταφύγει από εκεί, α πούμε, από, τη, από τα τρέξιμα των τον Τέλο πάντων στο μάτι του κυκλώνα. Τώρα δεν διαφημίζω είναι μια, είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή. Είναι μια πραγματικότητα. Ας πούμε, το έχουμε ζήσει περισσότερε και οι περισσότεροι έτσι, ναι. Λοιπόν, και να δούμε, και εγώ διαβάζω κάποιε πηγέ από εκεί να δω πώ μπορώ να τι σταυρώσω και να σα μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη πάντα. Αν έχετε κι εσεί κάποια πληροφορία, μπορείτε να την στείλετε στο website www.radio.edu.com στο email. Βεβαίω υπάρχει η ναι. δυνατότητα, αν θέλετε να το πείτε και να πείτε κάτι που γνωρίζετε στον αέρα, μέσω τη εφαρμογή Wire, με αυτή την εφαρμογή. Κρατάμε δυνατότητα για ζωντανή συνομιλία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να μιλήσετε και να πείτε τι θέλετε. Ναι, θέλετε, καταλαβαίνετε εδώ. Διαβάζοντα τώρα από τα social media, ε, από τα ραδιοφράγματα συγκεκριμένα, ε, φαίνεται να υπάρχουν κάποια άτομα προσαχθέντε ή προσαχθέντε στην καλλιδρομία προ Δηλογιάννη. Φαίνεται πω μπορεί να έχουν γίνει προσαχθέντε εκεί. Παναλαμβάνω και εγώ, διαβάζω δημοσίευμα, το λέω πάντα έτσι. Αλλά στο παρόν φαίνεται πως έχουν γίνει αυτό κάποιες προσαγγίες προς την Καλαιοδρομία. <συσίλια> Men łanegi no ma ma to prawc, Za tu staczy śrowi a prawsμε a za to to υπάρχουν φωτογραφίες Εγώ συγκεκριμένα βλέπω από την ε, ομάδα της πληροφορίας η οποία σημαίνει στην ε, Προφανώς μπορεί να υπάρχουν γενικότερα φωτογραφίες και στο Hang Saga Teleport και που αλλού μπορεί να δείτε και εσείς, ας πούμε, σε άλλες πηγές Εγώ έχω πρόχερα αυτές τις πηγές ενημέρωση Γιατί το λέω, οι φωτογραφίες είναι έξω από το καφενείο στο οποίο είναι παραταγμένη η μπάτση ε, εντάξει όσον αφορά την σύνδεση που λέγαμε με τον μπάτζον δεν νομίζω ότι είναι και τόσο πολύ σημαντικό οπότε θα το αφήσουμε απλά εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται κάτι διαφορετικό αλλά και αυτές είναι μακρινές ε, ναι εντάξει και δεν έχει και πολύ κόσμο ίσως δηλαδή από ό,τι βλέπω δεν έχει πολύ κόσμο ε, ωστόσο η μπάτζη είναι στην Τζαμαδού έξω από το καφενείο ε, μάλλον το έχουν στοχοποιημένο δηλαδή μάλλον είναι έτσι όπως το λένε να σου ξέρω εγώ είναι εκεί για να κάνουν τι προσαγωγέ. Έχει κατέβει και γνωστοί δικηγόροι που είχε αναλάβει αρκετέ υποθέσει πολιτικών ομήρων του κράτου. Ε, αυτά προς το παρόν δεν έχω περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον αριθμό των προσαχθέσεων προσαχθέντων ή προσαχθήσεων θα δούμε τώρα <σομίου> <σομίου> <σομίου> Να δώσουμε ακόμα μια πληροφορία. Ε, η πληροφορία Η πληροφορία είναι Μια visual ενημέρωση ε, Υπάρχει η βίντεο που έχει ανέβει Σε social media πριν από μισή ώρα Και δείχνει Δύο ε, μπάτσου, Τρεις μπάτσου τον νόπιε Με κράνη Και ασπίδες ε, Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να ισχύει αυτό που είπα νωρίτερα για, με πολιτικά ή όποια πρέπει να είναι με τα μαύρα και κάνουν και ασπείδε. Τέλο πάντων, να συνεχίσουμε οι οποίοι προσπαθούν ε, να μπουν μέσα στο καφενείο, ε, πιέζοντα, ε, και για να μην μπορούν να μπουν, επαναπείω ότι υπάρχει κόσμο από πίσω ε, που κατά την πόρτα, ε, ευτυχώ δεν είναι αυτή η προσπάθεια, ξέρετε, αυτή η τσαμπουκαλίτη και πινακλούπ να, να σπάσουνε. Οπότε ρε παιδί και τραυμαστεί και κανένα κόσμο, αλλά αυτό τώρα, α πούμε, ξέρετε, τώρα είναι για του, του αέρα για όταν μιλάμε για του μπάτσου. Υπάρχει λοιπόν αυτό το βίντεο το οποίο υπάρχουν ε, μπάτσ απ' έξω. Ή προσπαθούνε να μπουνε, ή μάλλον κρατάνε κλειστή την πόρτα. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω. Παναλαμβάνω πω πεικονίζει ε, το βίντεο. Ε, έξω από το καφενείο την Ταμαδού και Αλαχόβης, με μπάτους στη Σόπκε κράτη και ασπίδες που προσπαθούν να μπουν μέσα κατά να την, την πορτά αλλά προσπαθούν να μπουν μέσα Σε εξουσία αυτοί είναι τα πιο μεγάλα αποφράσματα φρά σμάτα του τη κοινωνία. Μπροσέφτε και πέτσε το ταπλό του παλαιονία, αφού στρώμα μουτρό και έγινε όπλα και έχουνε το φράσω μετά να λένε και λόγια λαμπόνια. Κιάζει το ράτσισμό, την προκατάληψη! Έχουν άμεση ανάμειξη με τα μοντέλα φούρνα αυτή. Με φυτά παρέχουν κάλυψη. Σταματάτα δεύτερο φαλμό, είναι η κατάληψη. Μπάτζι! Κιρό μου έκτυο σπαλιά! Στοντόσαμε παιδιά και τρά το ξανακάνουν δεν έχει αλλάξει, τίποτα μη κοιτάζα. Ανενόχλητοι κάνετε τις φρωμοδουλίες, σας αφού δεν είσαστε ύποπτα. Κανόμα κάποια όνειρε στο πάτωμα, τι, τι σου φταίνει αλλοδαπή. Τι πουλάτε, κρελατή, τη βάζετε και χτυψούνται. Κακό και την πουτά, να σα γυμούνται, σα γαλούνται. Κλείσω σαν που με δεν αγαπιούνται. Δεν σας παίρνετε, κι αυτοί απλά τριψούνται. Τα κοιλά είναι στο τμήμα, κρύμα. Που πέτε πάει και αν βρεθεί σε λοφάν με τρίμα. Αλλάζετε την πίνετε και αφήνετε όποιον τόχει. Προσέχετε για μοίλ, οι άνθρωποι δεν είναι στότσι. Φεστε τα περιπολικά στου πολιτικού και σώσουν υποσκευή πολλά. Μα κάνε λίγα τελικά. Και κάθονται δολικά, του πάτους και τα περιπολικά. Στου πολιτικού και σώστου υποσχέθηκαν πολλά. Μα κάνε τελικά, Και κάθονται γολικά. <Πιζύν> Εμαζα ότι και με και στόχους, δρόμο με να ο του το σου χάκι, αρφίες, okay. με, το <Ριζύν> με... <Σιζύν> <Σιζύν> που βλέπουμε τώρα το άφησε <Σιζύν> <Σιζύν> <"Ο Άθισε, Σιζύν> Ε, και εξηγεί, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει έξω από το καφενείο Που τελικά εκεί είναι εντοπισμένο το... Αυτής είναι το ενδιαφέρον, έτσι Γιατί πήγεται προσαγωγές, ας πούμε, μεγάλο αριθμό άνθρωπων ε, Για μένα και πάνω από δύο είναι μεγάλους αριθμούς Δηλαδή και ένα είναι μεγάλο αριθμό, Τέλος πάντων αυτό είναι λεπτομέρειο, το αφήνω ε, Διαβάζω λοιπόν στο e -media, ότι έξω από το καφενείο στη Τσαμαδού οι μπάτσι είναι, προσπαθούν να μπουν μέσα τελικά γιατί υπήρχε και μια δικιά μου α πούμε τη φορούμενη σκέψη. Αν τελικά κατάνε κλειστά να μπουν έξω, που δεν νομίζω θα ήταν καινούργιο για την προσπαθούν να μπουν μέσα οι μπάτσοι χωρί κανένα λόγο. Γράφει το δημοσίευμα. Όσοι, όσοι ήταν μέσα έμειναν και κλείσαν τι πόρτε, βεβαίω υπάρχει για παρουσία κόσμο με ψυχραιμία προπάντω εντόπισα κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι δεν φωνώ τίποτα αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτό το μένους του να μπούμε βούρια και να σπάσουν τι αμαρίες να πέσουν έναν κόσμο πάνω να γυαλιά και να έχουμε θέματα για παράδειγμα συμφέρνω στη μνήμη μας των συγχαμένων τη αμαδούς των στέκης μεταναστών το 2-10-5 Μαΐου καλά καλα βεβαίω άλλη συγκυρία αλλά δεν θέλουν να υπάρξει ιδιαίτερες κυρία για να κάνουν αυτό το πράγμα ε, Γιαγιά και που κοπήκανε άνθρωποι Στα χέρια, αίμα και τα λοιπά Τέλος πάντων Απλά το λέω ας πούμε σαν ένα στοιχείο που λέει, τουλάχιστον δεν παίζει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Κάτα έχει κάνει πλακάκια. Ωραία, έχει μέρα στην άσπα Τα αλήθεια μια, λουδάκια σα. Τι με κοιτά, εγώ δεν είμαι λιδαρά. Δεν ήμουνα ποτέ, ποτέ δεν θέλει. Ανακοινώ, κεφάλι δεν σκύβω. Σημαία δεν σηκώνω. Αγωνίζω μεγαλελευθερία, ρίμε σκόνο. Αγωνίζω μεγαλελευθερία, ρίμε σκόνο. Τι με σκόνο, σαν υποκτόνο. Και όχι μόνο το τόνο, υψώνω. Δεν το βουλώνω ποτέ. Το κεφάλι στην ώρα Και την εθνική ρεμία πάντα θα ανασταχ μου είναι αδιανόητο, το πόσο ανόητο μπορεί να είναι το κεφάλι σου στην εθνική ζάλη χαμένο πάλι σου λέω Παραμένω εχθρό. κάθε εθνικού ιδεολογήματος Εσύς αυτός που κάθε χρόνο πας και τι πας τους εθνικό φρόνο προχώνος. Με μιας, το μιας όχι σε σχήμα γλωδιά αλλά στο σχήμα μια παλιά. Γαμημένης ώρα, να ζευτική στρατιά. Σαντίθεση με μας που μαντεύθυνση συνείδηση, δεν μένουμε. Μονάχα στη διακίνηση, δεόν. Δεν μου προκαλεί συγκίνηση. Ω παρανόητο των νέων, να ζευτό. Να σου κόψω το κεφάλι, όπω κόβω το κατζό. Λοιπόν, αυτά προ το παρό. Oh. Όμω δεν θα σ' αφήσω, την οργή μου δεν θα κρύψω. Εθνικοφασιστάκια, όλοι τώρα κάντε πίσω. Κάντε πίσω. Πώς ε, αν έχετε κάποια ενημέρωση και θέλετε να τη στείλετε για να μπορέσουμε και να συμβάλλουμε βοηθητικά στο τι συμβαίνει κάτω να, να τη μοιράσουμε την πληροφορία μπορεί να στείλετε στο email radio.regim.papakis.piv.net που είναι το email του Σταθμού μπορείτε να συμπληρώσετε και βεβαίως και τη φόρμα επικοινωνία στο website προς τα παρόν, εμείς δεν θα το αφήσουμε, θα το παρακολουθούμε. Εν το μεταξύ, ήθελα και ένα-δύο πράγματα για να πω: ε, πια που είχα βάλει ας ούτε, σε μια ατζέντα μέσα στο μυαλό μου, Αλλά για να πίσω, Οκ, okay, θα το δούμε πώς θα πάει. Ήταν να κλείσει και η εκπομπή στι 12, αλλά ίσω να το κρατήσουν λίγο περισσότερο. μους μέσα σε os músicos σαν Sadus, a tropa dos, os τους dos, os autos originais que já gastou do disco, mas não dá mesmo, nem se, nem se o clima το se o clima não, se o clima não, o clipe, o foz, que das τους vai ser Περά τα προβλήματα, τότε καν τα κοιτά. Το πουκαν πα δεν συναντά. Πουδε φίλε, ούτε φίλε, δεν απολύτω. Αποχωρώ, αποχωρώ με το ρηφό που παίζει. Άσο μα δεν χωράνε τα κλουβιά του. Παίρνουμε στου δρόμου, πλατείε. Θέλουμε ή του νόμου, δεν γουστάρουμε Κατά μέτωπο, όλε τι Δεν τα του. Επιχειρήμα του βρετέ να το που κάθε που για να την και η εδώ λέει που διαβάζω καμπαντζωμένη στο λίγο μου κλαίο, δεν υπάρχει άλλη εξέλιξη. λέω το παρακολουθούμε. Θα δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία ενδιάμεσα, σκάσει κάτι. Δεν τα Θα ήταν κάποια Κυριακή ή κάποια Δευτέρα Θα ήταν καθημερινή Μπορική αργία ε, Να πούμε τώρα σε κάποια άλλα νέα Είχαμε και παρέμβαση Σήμερα έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Από <συριακή> Κόσμο Δεύασουμε λίγο από την συν, ανοιχτή συνελέψη κατοίκων της Αγίας Παρασκευής παρέμβαση ε, για ενάντια στα αιωλικά άρκα στα άγγραφα και στις ανεμογενήτριες ε, Δύο πανά, Pana... συγγνώμη, δύο πανά Panae... ήταν, ε, ήταν και η κατάληψη Λέα που τη βλέπω και το Σταϊκή Αντύπνια και βρωτοβουλία Πρωτοβουλία Αγώνα και τη Γη τη, τη, τη Τα λέμε όλα, γιατί δεν είχα δει το πρώτο παντό και δεν ήξερα ότι είχε και τέτοια παρέμβαση σήμερα. Όπω είπαμε έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντο, το πανό έγραφε κάτω το κράτο, κάτω και κεφάλαιο, λέει λάτου τη γη κάτω τα χέρια από τα που, αυτό το πάνω που φέρει την υπογραφή Λέλα Καραγιάννη Στέκια την πρωτοβουλία Αγώνα για τη γη και την ελευθερία Το άλλο πάνω Στα άγραφα και πουθενά Λεύθερα βουνά Χωρίς αεωλικά Αγώνα για τη γη και την ελευθερία α, Από την ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Αγίων Παρασκευή, <σταλάς> Ήταν αρκετοί άνθρωποι έτσι ήταν, ου, από τη βλέπω εδώ στις εωτογραφίες δεκάδες οι άνθρωποι που τρέξαν την παρέμβαση. Δεν έχουμε περαιτέρω κείμενο για να διαβάσω πως πήγε γενικότερα. Γεστήκαν από μπάτσους ή όχι έσομαι η όλη ιστορία δεν νομίζω να έγινε και κάτι. Σημαντική η παρέμβαση. Ακούτε την εκπομπή... Κουβέντε στη Γιάφκα με το Jim Fragma στο μικρόφωνο κάθε Δευτέρα ω Παρασκευή, 10 με 12 εκτό από πρόπτου. Ε, γενικότερα αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μα πληροφορίε για αυτά που τρέχουν ή γενικότερα αν θέλετε να βάλουμε κάποια ζητήματα να τα ζητήσουμε, ε, πολύ ευχαρίστω. Είναι μια εκπομπή προς διαμόφωση και όχι με agenda πριν ξεκινήσει το τεστ των στάνταρ. Θέλαμε να μιλάμε και στον αέρα με ανθρώπου, αλλά αυτό σιγά σιγά θα κατακτηριστεί και η εμπιστοσύνη και η δυνατότητα, θα γίνουν. Σαντιάγκο και στο Μοντρεάλ για την παιδεία. Είναι αγαθό δημόσιο και δωρεάν στην Αρχεντίνα. Ο δοφράγματα σαν το καιρό στην Κοτσαβάμπα. Δεν πουλιέται ρε κουφάλαι στο νερό. Σαμάει του 68 χρόνια να έρθει σε περιμένο σαν τραγούδι το Σκαρσάβεσ. Απαγορευμένο τη βιβλίο που το βάλαν φυλακή στην Τουρκία και ανταποκριτή νεκρό στη Χόμ στη Συρία. Αλλού σε λένε Σαφάτα και αλλού του Πέκα. Σαλλιέμπτο Αξ στην Ελλάδα Άρη. Ο Αλσχάιμερ θα ήταν κάποια Κυριακή ή Δευτέρα Σε κάποιο πήμα του, του σπίνα και του Ριβέρα Στη θάλασσα του Χικμέλ, στα λόγια του Γκαλεάνο, Και πριν καλά καλά σε Ευρώπη, σε χάνουν. Αυτή η συντρόψα σήμερα μας έχει σώσει <laughs> Πολλές χαιρετούρες θέλουμε Πολλές χαιρετούρες Σε στίχο του, Ακυπάνου, του που φωνάζει, και αλλάζει, και μάλ, και κάποια Κυριακή κάποια Πατάνε κάθιμερινή βούρι καργία κι όμως αλλάζει κι όμως αλλάζει. Ακού καλά και πάλι γελά. Σήμερα με το να σου θυμίσουμε τι γίνεται. Και όσα ευχηθούμε, ίσω να γίνονται. Λευτεκιά λοιπόν στα μάτια που καίγονται με κάποια στα τα. Θα τα τόσο κούρα με να νιάτα. Στου πιτσυρικάδες που κάθονται και βλέπουν του κράτου την καταστολή. Αν έχονται και ύστερα στα σπιτικά που έχουν γίνει τηλεοράσει. Εγώ θα το πω άλλη μια φορά. Μπορεί να γίνομαι λίγο γραφικός πολύ γραφικό, δεν έχω ιδέα. Θεωρώ ότι η συγκυρία είναι τέτοια που. Ωραία Συγγνωμένα πρέπει να σα κλείσω Έχω δει μια αράχνη Η αράχνη η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη Μεγαλύτερη και από τη χούφτα του χεριού μου Μέσα πόλεμο αυτή τη στιγμή σου. στον Σε κάθε μάχη σου που δίνει λόγο, στα κεφάλια που ψάχνουν σε ψυχέ, φιασμένε από την πραγματικότητα. είναι σε μουσικά ο δικό τελείωσε με τη φυγή μου τρέχοντα από το χώρο που κάνουν εκπομπή. Μου τη μαζί, μαζί με τον λόνο. Συμφωνώ σε ένα αντίστοιχο και πάλι. Στοφέρουμε φτάσει σε κάθε κομμένο κεφαλιό. Εντακική που συνήθω και σε μάχες με του βάσου τρέχω. <laughs> είναι πραγματικά λίγο στο καρτικό να δέψει ένα εγώ να ξαναδεί μεγάλη αράχνη στην αστική ζωή μου. Οπότε πω καταλαβαίνετε είναι λίγο σοκ. Ε, κάτι έλεγα, ναι, θα μπορεί να έχω γίνει ακόμα πιο γραφικό από ό,τι πριν. Αλλά για να σου, λίγο να σοβαρευτούμε, ήθελα να πω το εξή, ότι η συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, πιστεύω ότι ε, πιέζει προς το να υπάρξει μια πιο συντεταγμένη, πιο έντονη προσπάθεια σε αυτό το κομμάτι που λέμε αντιπληροφόρηση. Τελευταία φορά θα το πω, οδέτι, κουράζει λιγάκι αν το λέει συνέχεια, αλλά, ε, Βλέποντα και τώρα, πούμε, ότι τα περιστατικά της καταστολής πληθαίνουν, ε, δεν είναι απλά τυχαία, συγγνώμη για την έκφραση, ξεκαβλώματα των μπάτσων, αλλά είναι μια συστηματική οργανωμένη καταστατική, στατηγική για επιχείρηση που συμβαίνει. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό εδώ, μετά την αλλαγή τη διαχείριση εξουσία που πήγε στα χέρια τη σοβαρή Χρυσή Αυγή. Ε, νομίζω ότι το αντανακλαστικό τοπίο μας, με, τη, συγνώμη, με τις δράσεις στο δρόμο ε, του συντονισμού στον δυνάμιο ε, τα, ναι μαζί, το κομμάτι της πληροφόρηση πρέπει να συμβαδίζει στην ίδια ένταση ε, ε, νομίζω ότι είναι καλό να βαρθούν πριν το πρωτοβουλίες συντονισμού και ηλεκτρονικών μέσων της πληροφόρηση και ραδιοφωνικών και παιδί μου, α, δεν ξέρω ε, υπάρξει μια αλλαγή στην νοοτροπία να υπάρχουν αυτοοργανωμένα εγχείρηματα μόνο για να υπάρχουν ε, νομίζω ότι χρειάζεται γι' αυτό λέει ο συντονισμός ένα πλάνο να μην δεσμεύει προφανώς κανένα εγχείρημα για ατομικότητα απλά ένα πλάνο που να βοηθάει που να βοηθάει για ε, δράσεις αντιπληροφόρηση. Που να μην υποκαταστά προφανώ ε, α της στι δράσει δροφόληση συλλογικοτήτων ή ακόμα και το συντονισμό των ατομικοτήτων, απλά που να έχει στο, στο, στο, στο στόχο τη ενημέρωση από τα παιδεία που περνάει μέσα από τα παιδεία της πληροφόρησης και βγάζει τη φωνή του από κάτω προς τα επάνω. Καταλάβαμε. Δηλαδή θεωρώ ότι άλλοι οι πληροφόρησες που πραγματοποιούν τι λογικότητες και άλλε οι πληροφόρησες που μπορεί να έχει τη τρέχουσα ενημέρωση σαν βάση και όχι μόνο προφανώς έτσι και όχι μόνο. Αλλά τώρα νομίζω στην κυρία αυτή χρειάζεται μια βάση της τρέχουσας ενημέρωσης με ψυχραιμία, διασταύρωση... Ε, των ε, πληροφοριών όλα αυτά τα οποία μπορούν να συζητηθούν και να υπάρχει μια, μια, μια online λοιπόν, μία online ε, συνθήκη μεταξύ χειρημάτων των οικοτήτων βεβαίω. για παράδειγμα όπως πολλέ φορέ είχα πει και στο παρελθόν θα μπορούσε ας πούμε 28 FM έχει την υλικοτεχνική τη, υποδομή για να αλλάξει ένα αλφα πρόγραμμα οκ okay να κατήσει η και τα λοιπά θα μπορούσε λοιπόν να προβληθούν δύο, τρεις mount point που θα έχουν πρόσβαση άλλα ραδιοφωνα να αναπαράγουν το σύμπο ότι άλλα αυτοργανωμένα ραδιόφωνα από άλλος δύο τρία mount point α πούμε, ξέρω εγώ Mount point είναι μια πρόσβαση σε σερβερ ραδιοφώνου ή οτιδήποτε άλλο ε, ραδιοφώνου βασικά κυριότερο που θα έχουν πρόσβαση άλλα ραδιόφωνα σε εκείνο δηλαδή α, ας πούμε μια συνεργασία Ρόλ λοιπόν τη συγκερία αυτή της επίθεσης ε, του κράτους και των αφεντικών σε δομές, καταλήψεις, υποδομές ακόμα δεν έχει γίνει ε, ε, Μετανάστες, μετανάστες και λοιπά, Θέλει και οριζόντια ε, γρήγορα και Φίλου, σε αντανακλαστικά τα αυτά Φίνει λίγο να την μη σε ζαλίσω άλλο έτσι και σκέψεις βγαλμένες από τη ψυχή μου τα υπόγεια Με ένα μικρόφωνο θα βαχτιστούν η πόνοια Κι αύριο θα με βρει του ήλιου το γέρμα με ένα βέλο. Στη καρδιά της τη φτέρνα Άξαχνα χάθηκαν όλα με την πρώτη ακτίνα από το φως Και ο ουρανός μοιάζει τόσο μελαγχολικό Ας το παραμύθι Λοιπόν η ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή και έρχεται από τα ρεδιοφράγματα Είναι ενημέρωση πριν από τρία λεπτά Είναι ότι η μπάτση και όχι μόνο από τα ρεδιοφράγματα Έχει ξεκινήσει επιχείρηση επίθεσης των μπάτσων στον αλληλέγγυο μάλλον κόσμο Στην πλατεία, στον συγκεντρωμένο κόσμο στην πλατεία Που προφανώς πέρα από την... Με βάση του να διώξουν του μπάτσε από την πλατεία, είναι και για να σταθούν στον κόσμο που είναι στο καφενείο. Μέσα επιτεθήκαν οι μπάτσε με τα κρυγόνα στον κόσμο τη πλατεία, ο οποίο σύμφωνα με διάφορου account που διαβάζω τώρα και τα ραδιοφράγματα τρέχει προς πλατεία κόσμο και πιάνουν, πιάνουν ανθρώπου στο σωρό. Τουλάμψει, χημικά και τέτοια. Αυτό είναι μια ενημέρωση. Η οποία είναι πριν από 3-4 λεπτά. Οκ, ε, okay, α προσέχουμε λιγάκι. Αν ακούει κάποιο κόσμο, που δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούει κάποιο ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι αυτό που ακούει ραδιόφωνο μπορεί να ενημερώνει ό,τι ακούει το ραδιόφωνο μέσω μηνυμάτων τηλεφώνου του ανθρώπου που είναι κάτω. Ε, α έχουν λίγο προσοχή του προφανώ, α πούμε λίγο δύσκολα τα πράγματα. <στονίκημα> Αυτά τα νεότερα προ το παρόντε. Ο κόσμο μου δεν σα βολεύει, keep ακόμα. Υπάρχουν ξώδικα και ο αγγελό μου. Κάπου, κάπου σου τα νεύει ένα όνειρο. Θα φύγω, θα χαθώ και όταν για μένα για τα μοιράζω. Τα ζωικά μου, θα κοιτάω από μακριά και θα γελώ. Και ευτυχισμένοι κάθε βράδυ θα, θα πεθαίνω. πεθαίνω. Διαβάζοντα το τελευταίο στο οποίο ανέβηκε στην τιμήνια πριν από περίπου 5, 5, 7 λεπτά, ε, το, οποίο, το οποίο κάνει λόγο για συγκέντρωση αλληλέγγυου κόσμου έξω από το καφενείο, μπάτσου ε, να παραμένουν στο σημείο, με τα περιγράφει α πούμε που έχει περιφερειακά γύρω πλατεία Εντάξει, είναι, ότι θα είναι περικυκλωμένη η πλατεία τώρα από μπάτσου. Ε, Μάλλον είναι ο αλέγγυος ο κόσμος που έχει σταθεί έξω από το καφενείο ο οποίος έχει φάει το πέσουμε από τους μπάτους τώρα Ελπίζω να μην γίνει προσαγωγές, να μην έχουν δεσίματα. Ελπίζω να είναι, αν και είναι η εύκολη λία ο αλέγγυος κόσμος ε, για τους μπάτους ε, Ελπίζω να μην είναι να είναι μόνο ε, πε, ε, πεσίματα προσαγωγών αλλά μόνο εκφοβισμός, Τώρα λέω εγώ σε καιρό τώρα το ήδε. Βγαίνετε σαν πρόβατα, βράκα τι παροπίδε. Τι τέλου του ψάχνετε, διαβόλου και αγγέλου. Οι άνθρωποι βενθούν την ανθρωπιά, του βλέπω την αρχή του τέλου. Υπάρχω όμω, ξέχασα να ζω. Καμώ τι θέλω, ότι νιώθω. Κατ' αμε κοιτάζω. Η φωνή μα είναι ζωγραφιά. Στο ξεσκισμένο από τον, τον χρόνο, τείχο τη ζωή. Η φωνή μα είναι ένα ποίημα. Χαρμόσυλο, που με βλάβει, ατραβηδάμε στι γιορτέ μα το ξεκίνημα. Ολόγο γίνεται, μπαίνω σπιτερό και εκτοξεύετε ευθύβολα. Κοίτα πόσο γρήγορα την Γίνεται, λεπίδα να πάρει μαζί λεμού. φοβάστε, όταν ανασένω σε Κοίτα πως το, να βάλω φωτιά, ό,τι θυμίζει κατά πίεση. Να ζει χωρί Να ζει να στον κρόταφο, χωρί συζήτηση. Αμήνω με, για μην την επίθεση. Πομπό, τη φωνή των κοιτά φέρνω τα κι αυτό ψυχή μου πήξε λίγο φάρο και φάμο. Καταπάνω του είναι του φάρο. Στον παράδεισο του έκδοτο είναι του χάρο. Με φίλη κρατώ το σπίτι, έχω στο νου τι θα πω. Έκλεισα το δρόμο, μιλώ. Στον πίτα να σέλνω. Δίνει στο κράτο που ζω. Πόλει οι τάτορε, ρευστό. Πολλοί έχουν για χάσο. Πάνω περιμένω. Κι εσάς να γίνουν ένα, να τα καίσουμε όσους να γίνουμε από τη Ποταχμένη, Υποταγμένοι, κυπνότις ο δρόμος είναι δωκε, δεν πεθαίνει καμιμένη. Να ξετυγχώνεις τι παλιά βάρη; Εγώ δεν βλέπω τη λειωρασία. Δεν ακούω. Ακόμα μους λίγο ραδιόφωνο. Ε, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση Δεν λοιπόν, Αυτό δεν έχει να κάνει Άλλο θέλω να σας πω Επειδή βλέπω δημοσιεύματα Για ε, διάφορα ε, σκα, σκα, Σκατόφατσες ε, Είτε θηλυκές είτε ασθενικέ Που βγαίνουν στην τηλεόραση Αυτό μέσω από τη δημοσιεύματα Το μαθαίνω Και λένε ό,τι να είναι Ό,τι δηλητήριο έχουν το πετάνε Έχει στην εντύπωση <συσίλια> Η, η εκλογή σοβαρής χρυσή αυγής στην κυβέρνηση τώρα έτσι έχει ανοίξει ε, πώς το λένε ε, είναι σαν ένας διαρκής αρτιστικός και φασιστικός πανηγυρισμός από τις εκλογές μέχρι τώρα, έχουν βγει όλοι και έχουν ε, και λένε όσα κρύβανε σους ε, αυτό το διάστημα, ό,τι δηλητήριο ό,τι μίσος, ό,τι Do. Με την πρώτη ευκαιρία, με, δηλαδή οι ηθοποιοί, οι δημοσιογράφοι, καλά, πολιτικοί. Ε, απίστευτο. Ο κόσμο στα social media που ρε, παιδί μου, Εμένα με κάνει να πνίγουμε στην τελική. Ας δηλαδή, τι συμβαίνει, α πούμε. Τι συμβαίνει. Ε, και βεβαίω δεν είναι τυχαίο που οι φασίστες είχαν ένα 7% ή σχεδόν 8 κάποια στιγμή δεν είναι καθόλου τυχαίο δεν είναι, είναι, είναι τυχαίο ότι ε, το επίσημο ακροδεξιό κομμάτι ας πούμε, αυτού, του, του συγχαμένου κοινωνικού στουβού στον οποίο έχουμε την τυχία να ζούμε μέσα ε, βγάζει από το 2000 και μετά ε, Λάος οι οποίοι όλοι αυτοί ήταν ενσωματωμένοι μέσα στα, στα, στο Μαντρί του Πασόκ και της Νέα Δημοκρατίας και μετά ε, ήταν λίγο φως και, και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτούς Έτσι, και βγαίνει Λάος, οι ε, Ναζί ας πούμε ε, τώρα ο άλλος ο κρυμμένος ε, φασίστας ε, ο Βελόπουλος κρυμμένος φασίστας δεν το παραδέχεται γνωρίζει δεν είναι τυχαίο που ένα 15 μέχρι και 20% ίσω, αν βάλει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου, μετρήσει τα, τα κουκιά, α πούμε, όλα τα κόμματα που είναι έξω από τη Βουλή μπορεί να φτάνουν μαζί με τον Βελόπουλο και του φασίστε τη Αυγή. Κάναν 15%. Δεν είναι τυχαίο, ρε παιδί μου. Και καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι πραγματικά πολύ ασφίχτηκε το περιβάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον οι άνθρωποι ψηφούν κάθε τέτοια συνθήκη και έρχονται για ακόμα μια ελπίδα. Ελπίδα α πούμε Γιατί το λέω αυτό Γιατί τώρα δεν ξέρω ποιος είχαμε Αυτό που έκανε τη δήλωση κα... Γιατί ασήμαντη θα είναι Απλά για να την φιλοξενεί Κάποια καθυσοτική φυλάδα Τιτά τα γράμματα Κάτι θα είναι αυτή ε, είπε λοιπόν αυτή ότι οι μετανάστες δεν έχουν παιδεία Δεν έχουν να φάνε και κάνουν, ε, και κάνουν παιδιά Είναι απίστευτο Δηλαδή γι' αυτό λέω είδα αυτό και λέω ρε παιδί μου Τι συμβαίνει Συμβαίνει ας πούμε ξέρω εγώ ε, Παρακολουθώ και εγώ τι εξελίξει ε, Όπως με ρωτάνε ναι, έχω πει κάποια πράγματα Ότι έχω νεότερο το κοιτάω συνέχεια σε το λέω στον αέρα ναι Αντίθεση μέσα, πλησιάζει η ώρα. Πού θα σα πιω με λίγα, αλλά μην γελά. σε μένα και αυτό. Η εκδίκη σε ένα πιατό που τρώγεται καυτό είναι επίθεση προ όλου. Του αφεντάδε πασπιστέ του κεφαλαίου και εκείνου ελληνικά ράδε με τα χάλια σα γελάω. Τι αξίε σα κλεβάζω είναι επίθεση. Λοιπόν, με μάθε και δεν αλλάζω είναι επίθεση. Να δυστρέχεσαι να μη ρωτά γιατί ανέχεσαι πάλι θυσία. Για ανθρώπινε πλαχίε φανάζει μια απειλή από τη γέννα. Επίθεση σημαίνει αυτοδιοργάνωση για μένα και για σένα. Ένα χτύπημα μαζικό για ελευθερία. Επίθεση. Στάνει με τα ψέματα. Κουραστικά τα βλέμματα. Νεκρά ελπίδε. Στάνει με τι μοίρε. Κεριακούπιστε τι νύχτε. Υπουλεσούλε πυρίε. Σαν τορίχτε λίστε. Απέναντι στα λίστε ποιεσίδε. Ψεύτικε θρησκείε. Ορισμένε σοβίε. Εξαρτημένε ουσίε από τον κίνδυνο. Θέλω να σα διαβάσω και ένα γράμμα που μαχητή, στο μαχητή, από μαχητή. Αντιφασίστητο μαχητή. Που είδε στη Δεν προλάβα. Έδωσε και πήρε μια μάχη με τι μοιρέ. Είναι πίτερ, Διαρνήσει μα μα κάνουν και βρισκόμαστε. Μα ζεύετε δεν είμαστε Παπλά ερχόμαστε είμαστε σα, και δεν μα βλέπετε. μα και δεν είμαστε σα, και Ο κόσμο που μου δώσατε γυρίζει σαν τροχό. Κάποιοι φρόντισαν γι' αυτό. Ευτυχώ ή δυστυχώ μη μου ζητά να σου πω. Κι ναυτικέ τη ζητάνε. Αν άνοιξει την οθόνη σου σε κάποιο πλάνο, θα νε. Θα του δει καλοδημένου. Μπορεί και χουλικάνου στο όνομα. Επαναστάτε. Μα βασιλορουφιάνου με ένα όνειρο. Λοιπόν, και... Με ένα δημοσίευμα που διαβάζω στο Twitter ε, φαίνεται ότι οι συμπάτσοι έχουν ε, αποχωρήσει από έξω από το καφενείο. Ε, δεν μπορώ να το επιβεβαίωσω. Δεν ξέρω αν, η, αν ε, Το ντου που έγινε στον κόσμο Ήταν ε, στην πλατεία Για το καφενείο Το κάνανε η μπάτσοι που ήταν να παίξουν το καφενείο Οπότε μαζί με το ντου φύγανε να, Τέλος πάντων δε θα, δε θα, δε Έχει κάποιο και κάποια εικόνα Ας μας στείλει ένα email να, να το δούμε ή ας βγει Μιλήσουμε μαζί στο Wire για να μας πει τελεσπάντων εδώ σύμφωνα με το, αυτό το δημοσιομείο που βλέπω στο Twitter Στο HangStackAdiReport Εξηδοραμός κόσμου γράφει συλλήψεις στο σωρό Κατά την αποχώρηση του μπάζου με το καφενείο Τώρα μένει να το δούμε έλα, Ότι έλα. ρε παιδί μου δεν έχω κανένα λόγο να αφήσει βιτώ τώρα Εντάξει απλά να το διασταυρώσουμε αυτό Το λέω στον αέρα γιατί νομίζω πω ισχύει ρε παιδί μου Εντάξει οκ okay. Οπότε αν και εσείς έχετε μια παραπλήση πληρο Γενικότερα, κάθε ενημέρωση από social media την έχω φιλτράρει όσο μπορώ. Να ακολουθώ του λογαριασμού που ανεβάζουν ειδήσει για να δω τι παρελθόν υπάρχει οπότε, αν παίζει παραπληροφόρηση. Δηλαδή, έχω και εγώ όπω και εσείς, τα δικά μου φίλτρα και με κάθε επιφύλαξη πάντα τα λίγο να σα μεταφέρω ε, κάποια ενημέρωση από εκεί. Ε, όσον αφορά το άθεση στην τιμήτια, υπάρχει και από εκεί ενημέρωση που θα σα ε, πούμε τώρα. Λόγια και παραμύθια Φίδια που σε γνωρίζουν λοιπόν. Εγώ Τώρα αρχίζει το παζ να ολοκληρώνεται για εμάς Που δεν είμαστε εκεί Μπάτσι φάγανε άκυρο Σύμφωνα με σαν, ε, μόνα που βρίσκεται στην πλατεία αυτή τη στιγμή, η ενημέρωση είναι 12 5, δηλαδή πριν από 6 λεπτά, οι μπάτσι φάγανε άκυρο από την εισαγγελέα για το καφενείο, και άρχισαν να αποχωρούν. Κατά την αποχώρησή του ο κόσμο γιούχαρε φούλ και συμφώνταζε συνθήματα. Είναι αυτό που σα είπα, μάλλον οι μπάτσι φύγαν από το καφενείο και πέσαν, την πέσαν στον κόσμο, που του αποδοκίμαζε όπω ήταν φυσικό, ε, επιτεθήκαν λοιπόν, διότι είναι καθήκια γράφει εδώ ο άνθρωπο, ε, του ε, επιτεθήκαμε πολύ λίσα, α Συγκεκριμένα γράφουν έτσι, αποφάσισαν να επιτεθούν επειδή είναι καθήκη και του πονάει από του κράτου ο κόσμο. Επιτεθήκαν από παντού, με κρότου και δακρυγόνα. Ακούγονται για συλλήψει. Τώρα είναι ο ασθενα ασθενά γύρω-γύρω. Κάπω -γύρω. έτσι και εγώ περίμενα να είναι. Θα φύγανε από το καφενείο, δεν ήξερα τι φάγανε να γύρω του Αγγελέα. Φάμε. Και τον κόσμο που ήταν στην πλατεία σε αλληλεγγύη με τον κόσμο που ήταν μέσα στο καφενείο. Ε, συνεχίζει η ενημέρωση στο in media. Ε, πριν από 3-4 λεπτά είναι αυτό που σας διαβάζω, μπήκαν στον πεζοδρόμο της Μεσολογγίου, καθανέξω από τη μαγαζιά, πέταγαν τραπέζια, καρέκλε μπουκάλια σε κόσμο, θεωματίστηκαν δύο κοπέλες στο κεφάλι, πέταγανε μπουκάλια, δηλαδή, καρέκλες. Ε, δηλαδή, τώρα καταλαβαίνουμε τι, τι παίζει ρε παιδί μου, ας πούμε, δεν υπάρχει... Αυτό το πράγμα. Μιλάμε τώρα για μια ασύμμετρια α πούμε, ξέρω, επίθεση. Ε, η οποία, ε, τώρα η κρότου λάμψη στον κόσμο. Η κρότου λάμψη φαίνεται κιόλα και μπορεί να, να, να γίνει και ζημιά. Ξελπινω, τα μπουκάλια και οι καρέκλε, αν δεν κα, αν μας πάρει κανένα βίντεο, δεν να Δεν θα μα τα χρεώσουν. Δεν μας μα τα βίντεο Δεν θα μα τα χρεώσουν. Δεν θα τα Ενώ η κρότου λάμψη, αν γίνει καμιά μαλακή, αφήνει και καμιά, α ξέρω, ιστορία. Έγκα, ε, ε, ε, γίνεται και δεάντα. Ενώ, δε τι να κάνει για το. Βίντεο, μπορεί άντε να αμφισβητηθεί το βίντεο, το βίντεο. <συγνώ> Ή για τα μπουκάλια που κάνει στο κεφάλι, πούμε, <συγνώ> ε, στον κόσμο. Ξέρουν, δηλαδή, η ασύμμετρη αυτή η επίθεση έχει ένα σκεπτικό για μένα, α ξέρω εγώ. Ωραία <συγνώ> νύχτα, ενεργούμε όπως γουστάρουμε εμεί, με όρου δρόμου, τα παιδιά στο κεφάλι και τέτοια. <συγνώ> Ήθελα να μπουν, λέει, και στα μαγαζιά, ε, γράφει η ενημέρωση. Έταν έξω από ένα συγκεκριμένο μαγικαζερική ώρα και υπήρχε αρκετή ένθασε με τον κόσμο τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αυτό αναφέρει στο καθηγήτριο που λέκαμε νωρίτερα. Ει ένα ακόμα στο νου σου. τις πιο πολλέ φορέ το βρίσκει από του σου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το πόλεμο έτσι Σε πόλεμο ζούμε. Στα να, πάνε, να Σήμερα και δεν τέξει, να μου πούνε. Ακουπάς, αφάρε, Ρωτάμι, και για ποιο λόγο μας τη χώρα μου φορές, παραπάνω από κάθε πιτάνας, κι μαύρη λίστα, το δηλητήριο που μου το σχολείο μαζί με τα πολιτήρια. Αντέργο, μυθικότητα, του εργάτη. Να δω λίγο τα πράγματα να καλυτερεύουν, το άκτη. Να δω λίγο τα πράγματα να καλυτερεύουν, έτοχο άκτη. Εγκλωβισμένο στον κύκλο των παρανόμων. Εγώ παιδί τη και τη ηλικία αντίτη. Εκλοβισμένο, εκλοβισμένο στον κύκλο των παρανόμων. Εγώ παιδί τη νύχτας και τη συνοικία σαλίτη. Εγώ παιδί των δρόμων και των αγραφών Εγώ παιδί των δρόμων, εγώ παιδί των δρόμων. νέο που έχουμε είναι προσαγωγή ατόμου έξω από το ox. Άλλων φαίνεται Να φεύγουν επιπλή και βλέpi να δούμε πόσε προσαγωγέ έχουν γίνει. Ήταν ναι, 5-6 πριν το πέσμο στον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία απέναντι του καφενείου. Πολλά... Να δούμε πόσε εκδικητικέ προσαγωγέ και συλλήψει μετά. Με τα σου, στο κόσμο σου, παράρε, στο τους, τους Σύμφωνα με τα ραδιοφράγματα που βλέπω ότι έχουν γίνει <συμφιλίδι> <κλίπι, συμφιλίδι> πληροφόρηση από το τι συμβαίνει κάτω. Στην πουμπουλίδα έγινε σαν ένα τύπο και προσήγαγα έναν άλλο με κλούτσες. Εδώ στον δρόμο μου περπατά τα σουφέρουν. Και εσύ τα και τα λαμπάκια που παίζουν. Ανάβες μπίνει με το ρυθμό μια τριχνέα. Όκταβη Είναι πόλη που και Στο παραμύθι, Το παραμύθι τελειώνει και όμως εσύ επιμένει. μια descolada, no son la tela colada, es pleno de pan escolar, escuelas τον κόσμο που ήταν γενικότερα συγκεντρωμένο ε, και τους ζητούσαν να φύγει επισταμμένα από την πλατεία ρυθμικά, τέλο πάντων με φωνές με. Ε, όταν αυτό έγινε, ε, όταν φύγανε την πλατεία και άρχισε να πανηγυρίζει ε, ο κόσμος που φεύγανε ε, τότε τους επιτεθήκανε με μίσο, με οργή, με θυμό τους δίρανε, δίρανε απίστευτο κόσμο ε, και πετάχησαν ε, το του και όλα τα άλλα Ποφανώς Α... επειδή του τους ο στους όπω όπως το σχεδιάζανε δεν ήταν, ξέρω εγώ, είχε πει το καφέ του, ξέρω εγώ, δεν έχα συνδρομηθήκαν καλά τίποτα άλλο δεν βλέπω όσο μες αυτό ίσως δεν έστηκε όλας. πίνει καν... Ε, δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο αγγελίες γιατί Νομικά δεν υπήρχε κάποιο πάτημα, ίσως γι' αυτό και έσχασε μια δικηγόρος γνωστή εκεί για να αποτρέψει το γεγονός. Μάλλον έχει παίξει καταλυτικό ρόλο παρουσία της. Ε... Δεν τους έκασε λεπτά λοιπόν, η εισβολή, έχουν και στο μάτι δεκαετίες ας πούμε αυτό το καφενείο. Ε, όταν φεύγανε και ο κόσμος πανηγύραζε, βγάλαν το άκτος και την εμπίση του εκεί, γι' αυτό και όλο αυτό το πράγμα. Τίποτα σίγουρα. Νιώθω απλώς και απλώς δεν γυρίζω σασβούρα. Δεν μπορώ τους Δεν τα με μουρά. στο 5, 10, 10. Δεν έχω καμία πρεμούρα και, και βρίσκει στους ανθρώπους. Τους στο Όμως αρκεί ένα για να μας το Με μια ανάσα, να δούμε τη χαρά. Μα γραμτά η μια φορά για όποιον κόσμο πήγε τώρα και ακούει ε, ε, ε, ότι ακούτε την εκπομπή κουβέντα στη γιάλκα στον Jim Frame στο μικρό. Κρατάμε λίγο πιο πολύ την εκπομπή λόγω των γεγονότων, αλλά νομίζω ότι ε, θα κρατήσουμε μερικά λεπτά ακόμα και ένα τέταρτο ε, για να δούμε αν μπορούμε να έχουμε πληροφορίες ε, για το τι είναι αποτελέσματα αυτής της μανίας των συγχαμένων ασμένστολων ε, φασιστών στον ε, του στην πλατεία και γενικότερα τι ε, τραυματισμοί, ξέρω εγώ προσαγωγές Φάγανε ένα πέσιμο που τους άξιζε από την αρχή μέχρι το τέλος εγώ ευχαριστήθηκα κάθε λέξη που έρχονταν στα αυτιά μου για το πέσιμο που φάγανε Ψα πάρα πολύ εντάξει τα πεσίματα η μπάτσοι τα κάνουν ούτως ή ε, και πλέον έχουν εποχές που δεν χρειάζεται αφορμή να το κάνουν ε, αυτό φαίνεται ότι Στοχοποιούν ένα καφενείο που ξέρουν, δηλαδή το γνωρίζουν, δηλαδή και οι, οι αρχιμαλάκες τους από τα, απ τα χρόνια που είναι κάτω ότι Τινήθως δεν εμπλέκεται ρε παιδί μου, ε, δεν, δεν, εκεί δηλαδή δεν είναι, είναι εκδικητική, εκδικητική όλη φάση ας πούμε Οπότε μπάτσι ποτέ δεν θέλουν αφορμή για να την πέσουν στο κάθε καφενείο ή στον κόσμο πούμε, ένα στραβό, ένα στραβό πούμε βλέμμα Θέλαν αφορμή για να φωνάζουν σε ταξιστικά, α ε, μαλακίε του έξω από την ντοταρά. Ε, του βασανισμού, περαστικών ε, από την ημέρα που άξια για, που η γειτονιά των εξαρχείων, που ανάλαβε η σοβαρή φυσιακή διαχείριση εξουσία. Θέλαν αφορμή. Δηλαδή, ακου... γιατί θα ακουστούν τώρα, Α, τι μπέσα, τι Εντάξει, εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά παιδιά, συγγνώμη, δεν τα παρακολουθώ. Υπάτσει ποτέ, δεν θέλουν αφορμή, ή μπάτσει εκεί για να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, να ασκούν τρόμο, να ασκούν πίεση, μην αντιδρά και να το κάνουν είτε κάθε σεφρόντιμα συσσαγωγικά, σε είτε του και στον κόλλο του, α πούμε. Το κεφάλι του, τα πόδια του, τα χέρια του, μην μείνετε στον κόλλο σαν σεξιστικό, είναι να. え, περί, ένα περίγελό, πούμε, και τα λοιπά, δεν είναι ποιον τίποτα περισσότερο. Είτε του σκέφτει, λοιπόν, παντόκορφα, είτε του βλέπει και σκέφτει το κεφάλι, η μπάτσι θα είναι εκεί να σου επιτίθονται. Γιατί, ε, αυτό κάνουν, αυτό ξέρουν να κάνουν, αυτό είναι ο ρόλο του. Είτε το κάνουν στο λε έτσι, είτε το κάνουν χωρί το λε. Και οι, οι, άνθρωποι που εξωστρακίζονται στα δόμητα συγκέντρωση από τι καταλήψει στέγης είναι το είναι η απόδειξη, ας πούμε. Αλλά, δεν κάνουν κάτι όταν δεν έχουν από πίσω μια βάση. Ε, αυτή η κοινωνική βάση που κάποιοι απευθύνονται είναι φουλ ματι εραντισμό. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που δεν είναι με φουλ γεμάτο εραντισμό που δεν έχουν γέμιση εραντισμού μέσα τους. Ε, είναι μια ομάδα ανθρώπων αγωνιζόμενων από, από τα κάτω που προσπαθούν εντελευθερία, ισότητα ε, για, ε, για, για μη φασιστική κοινωνία και για όλα αυτά αλλά αντιστοιχώς η περιβόητη κοινωνική βάση που είναι η μετάφραση του όρου λα, λαού που εγώ δεν μπορώ να ακούω βγάζω καντήλες είναι φουλ γεμάτο εραντισμός να ξεκίνησε στις καρκέρα! Του κλείσανε το στόμα να μην βγάλει ούτε μοιρά. Του έκανα την κάπα και την έφερε ο του Τους και νιο χαλί με μα Στον αφανχομισμό μάθουν μισμό θα δώσουν το παρόν Θάνατος, θάνατος στο Βασιλιά του! Για όταν με κακία και α μίσω Θάνατος, χρόνια! στο βασιλιά του! Για όταν εισατσαν, παιδιά, γυναίκε και γόνια Θάνατος, θάνατος στο βασιλιά του! Και όποια βλέπα, τρέχει, θάνατος, θάνατος, στο πια έχει βασιλικό. Σανατό φανατό σε κάθε πιστο επόμενο και κάθε αυλικό φάνατο φάνα στο βασιλιά σανατό φάτο. Στο Βασιλιά θάνατο φανατό στο Βασιλιά σα, στο Βασιλιά σας, φάνατο φάνατο. Οπότε α πούμε κάτι άλλο τώρα έτσι λίγο και όσο πλησιάζουμε προς τη σκέψη που πάλι θα κλείσουμε την εποχή. Ψάχνετε να βρείτε στο διαδίκτυο ε, ε, εικόνε από τη χιλιάδε και από τη Βολυβία. Ο τυχήλ είναι, ναι. Τι οποίε, ε, δεν υπάρχει ένα λουκάνικος ή ένα κανέλο. Υπάρχουν δεκάδε λουκάνικοι σκύλοι, οι οποίοι είναι συνδεδεγμένοι με τι γραμμέ των ε, ανθρώπων που είναι στου τρόπου και διαδηλώνουν και συγκρίνουν με του μπάτσου, την πέφτουν στου μπάτσου. Που, τελικά, ε, μόνο με τι αύριε μπορούν να δημιουργήσουν την μπάτσα αυτά τι χιλιά, ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, θα δούμε αν υπήρχε σώμα μπάτσον, σκυλιά ποιος θα ήταν ε, π, π, π, πια να επικρατούσαν αυτό ένα χιούμορ κοιτάξτε είναι πάρα πολλά πραγματικά ε, αγωνιζόμενα σκυλιά στους δρόμους ε, του Σαντιάγκο πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που έχουμε συζητησει δεν είναι ένα-δύο είναι 7, είναι 8 αυτό εννοώ πάρα πολλά υπάρχουν βίντεο μπορεί να το ψάξετε να βρείτε Πόσα χρόνια ακόμα θα μιλάτε εθνικισμό και θα υποστηρίζετε πω είναι το σωστό. Καλύβοντα τα κέρδη σα με μεγάλο ποσοστό. Κερδώντα τα βράση και το βλέπετε λογικό, απορώ με την άποψή σα. Αλλούσια απορώ. Μάλλον οφείλετε στο μυαλό σα το απέραντο κενό. Διότι όπω πρέπει ακόμα να δείτε τα πράγματα, Θετικά και το ελκυστικό είναι ένα τρόπο να σα φέρουμε πιο κοντά. Και να διώξουμε την πραγματικότητα με άλλη ματιά και για τα πιο απλά με προσοχή τώρα ελέγξτε κάθε λεπτομέρια. Δεν είμαστε μόνοι μας όλοι μαζί και με Είμαστε άνθρωποι με και τίματα πολλά. Από αυτά που δεν δεν κρυβά. Ενό ο τρόπο που ψηφίζουμε μαζευτεί, Παράξινα πράγματα συμβαίνουν στη γη μα. Γι' αυτό και από σήμερα υψώνουμε τη φωνή μα. Παράξενό εμβίβασμο ανθρώπου και γη, Παράξενό ο τρόπο που ψηφίζουμε μαζευτεί. Μαζεύουν τα νεκρή, μαζεύσαν και είπαν όλα αυτά. Μαζί με του ομίλου σα να πάτε να, Θα σα πω άλλη φορά. Θα σα πει άλλη φορά που ναι, όλα πληρώνουν. Σύμφωνα με σύλλητα την πληροφορήση σε, σε social media η μπάτηση πριν από το 17 είναι εδώ η ε, πληροφορία η μπάτηση σε αμόκ δηλαδή δεν τελικά αυτό που λέγω ότι μάλλον αποχωρούν δεν ισχύει. βρίσκονται σε αμόκ ε, στα εξαρχεία κάνουν πεσίματα σε κόσμο ανεξέλεκτα βρίσκοντας χτυπώντας ε, ε, ε, ε, ανε, ανεξ, ανεξαρτήτως φάση που βρίσκεται ο κόσμο για να επειδή βρέθηκε και, α ξέρω εγώ, να πιει, ξέρω εγώ τι θα πιει, ποτό, καφέ κτλ. Ή βρέθηκε επειδή επί τούτου, α αυτά που συμβαίνουν, ή, ή να πάρει τσιγάρα, παιδί μου, είτε ένας κακός χαμό εκεί πέρα, έσομαι. Προφανώ αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα κλίμα, yeah, αλεπαιδεί πέρα από την εκδίκηση να επιβάλλουν τώρα μια φάση ε, μια ιδιότυπη Α πούμε, φάση απαγόρευση κυκλοφορία. Ε, είναι προφανώ από ό,τι καταλαβαίνω, φάση γοήτρου τώρα. Εξάρχει να ερημώσουν και ε, να παρουσιάσουν έργο. Οι ε, μπάτια, για να μην του τρολάρουν. Δεν ξέρω τι στο διάλογο. Οι πρώτε τον μάτ. άρχισαν τον πετροπόλεμο και τα υβριστικά συνθήματα. Με την πρώτη σύλληψη μαθητή, η και είμαστε πάλι που δεν τα κάθε μέρα yeah. καθέρι στο νεοφρούν από πέτρες βροχή Δεν πρόκειται για προσευχή όργη Που κάθε καταπίεσμένος πια δεν συγκράθει Είμαι στον δρόμο, διαρκώ <σχεδιά> ξέρει τι πάει να πει. Προφανώ δεν έχω μόνο την όρχη. Έχω το πείσμα, το θάρρο. Το φοβό να νικήσω και από να ολοκλήρω. Στρατό, αποκλούνω για να αντιμετωπίσω. Κι απέναντι, χρειάζει τώρα ο πόσοι γονεί που είμαστε φτιαγμένοι από άλλο υλικό. <σχεδιά> εγώ τι μέτρε μου τι πέταξα. Εμεί <σχεδιά> εκεί που πρέπει, εσύ πια πηρέσαι. Και βάλει ωστόσο τι <σχεδιά> <για> θέσου διαφέρει. <σχεδιά> Χρέωσε μα την επιλογή. Να περθούμε, πολεμώντα τυχώ τέλο του ταχύ. Να υπάρχουμε σε βίσμα καιρό. Να τσιγκλά με πο Έω εμά επιλογή: <Και> Να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μα ζωή. <Και> Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά. του άλλου σε σα Κάθε κάνει του Έτσι το το εγώ. Με στο μπουκάλι, του τα πρώτα που μεγάλη τα γαντιά μου σκισμένα Μα και πάλι δεν θα νιώσεις πως παίρνω σε κάθε μέρα Φωτισμένα προσωπά γνωστά γνωστά με τη φωτιά Σύμμαχο, αντιδοτόπλο και συντροφιά Κι αφού απεφυγες, τα χημικά και τούτη τη φορά Κάτι που πιέγεται κοντά μου είσαι αφεκμίστηκά Αντάστα, σε κέρδισα. Σου άνοιξα. Τα φτιάσε κανένα. Να με φοβηθείς και έτσι με πήρε σοβαρά. Και έτσι βρέθηκε σε μέρη. που είχε φανταστεί. Κατηλημένα δημάρχια εδώ και εκεί. Κάτι λιμένη, γεσέ, κάτι λιμένη, κάθε σκορή, πυροέτες, στη δικιά τι μέρε που καλλιτέχνε ήταν όλοι δρόμοι. Θεάτρα κατάμεσα τρελαθήκε. Πολλοί απ' που χρώμα, Και Χρέο σε μα την επιλογή! Την αρχή. Να πενθούμε πολεμοντά, δίχω τελώσει τάχη. Να υπάρχουμε σε πείσμα το καιρό. Να τσιγκλάμε από μηνάρια, γερασμένο σε πυθό. σε μα την επιλογή! Πρακή. Να σπουδώνουμε το φάνατο σε κάθε μασό. Κάνουμε όνειρα πρέχουμε με ματιά ανοιχτά. Ενσαρκώνουμε αν του άλλου, ευφυάτε σα ξανά. Και τώρα, όφοι βρίσκουν καινούργια οστράκιου. Τον πάνε και εκδημούντε την εξέγερση. Μαρκού ανάκου. Κι αν όσα έζεσαι, τι σταματά. Έχουμε το να ζητά καμουφλά. Χάρη την πρόσφυγη ανακοχή. το κίνημα γυσσούν τη νέα εποχή. με του φίλου μα να στη φυλακή. Άλλοι επικηρυγμένοι κι άλλοι Γιατί χτυπάνε έναν να τρομάξουν 100. Τώρα που έχουμε τον χώρο με όλα τα μέσα. Χωρί χωρί <ΣΣ> Χρέωσέ την επιλογή να παίρνθουμε πολεμοντας τυχ τέλος intuit να βbit σε άκη να υπάρχουμε σε να τσυγγλάμε από γερασμένο συγκεκ επιλογή Να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή Κάνουμε όνειρα με ματιά ανοιχτά Εξαγώνουμε τους άλλους Haifitis ξανά Χρέωσε την επιλογή να να σε Έω εμά την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μασόνα. Κάνουμε με βαθιά νυχτά. Εξακολουθούμε να Λοιπόν, Είμαστε μια από το από εκείνου που τη βάρκιζα δεν αναγνώρισα τότε. Ο ο Μπάτσο, τον Τία που έφαγε το πέσπιμο. Και ε, εντάξει, από εκεί ξεκίνησε <σοπότε> και η επίθεση. Α πούμε. Με... Το τον Μπάτσον. είναι λίγο σοβαρά ο τυπάκο ε, στο στρατικό νοσοκομείο. Πρόσεχε να μην γίνω τον Μπάτσο. Ραντεβού στα μούνα Είναι μικρός με πιο μικρόσωθέο σε αυτό που πιστεύσατε φω και δείχνατε. Πω μπορεί να μένειστε γνώση σε μια θάλασσα και στάσια που κλείσανε τα μάτια σου. Είναι μικρός πιο αυτό φω και Πω μπορεί να μια θάλασσα και στάσια που παραμένει η, η κατάσταση ε, πολύ αρχητική, να το πούμε έτσι, στα ε, η, αυτή τη στιγμή από ότι καταλαβαίνω και διαβάζω και φαντάζομαι και διαβάζετε και εσείς αν το διαβάζετε το μεταφέρω εγώ υπάρχει ένα κλιματρόμο ρε παιδί μου ε, από ασυμετρες ε, επιθέσεις των μπάτσων ε, όχι ας πούμε τα, νο, γνωστούς, τις γνωστού μεθόδους αλλά με ωρους δρόμου ρε παιδί μου ε, Τραμπουκισμού, Γδισήματα Ανθρώπων εξυλοδαρμοί, Πετάγματα Πέτρες ε, Καρέκλες Και άμα λίγο παρεπληροφορούμε Δεν πειράζει το κάνει η, η κυριαρχία μια ζωή Ας πούμε και εμείς μια κουβέντα παραπάνω ας πούμε. Ε, ε, υπάρχει πάντως μια, ειδικώς, μια κατάσταση Ας πούμε δημοκρατίας του κόσμου Στα εξάρχεια Στην τη στιγμή Που είχα την εντύπωση ότι είναι να αποκλιμακωθεί λίγο, αλλά μάλλον ε, οι τύποι θα το τραβήξουν έτσι ε, λένε και κάποια δημοσίευνα που διαβάζω ε, Ακόμα δεν έχουμε πληροφορίες, ε, συγκεκριμένες πληροφορίες Και θα ψάξω να βρω τώρα στα καθεστοδικά να δω αν υπάρχει κάποια εικόνα ε, Για το σύνολο των προσαγωγών Γιατί αν θα γίνουν θυλίες λήψεις αυτό θα το μάθουμε Εφόσον αυτέ οι προσαγωγές οι άνθρωποι που έχουν προσαχθεί θα καταλήξουν στη γαδά ε, <Πελίου> Δεν <ίδιες, σχελίου> έχουμε εικόνε πάντως πρέπει να είναι σύμφωνα με την εικόνα που διαβάζουμε και βλέπουμε να είναι αρκετές ε, πάνω από δέκα εγώ έχω μια μικρή υποψία ότι μπορεί να είναι <σχελίου> τραματισμοί έτσι όπω τα περιγράφουν οι άνθρωποι στι μαρτυρίωσεις στα social media και στα μπλόκα της πληροφορήσης εγώ από τα media βλέπω να σα δω αλήθεια ε, το έχω αφιερώ μπροστά μου να είναι αρκετοί και οι τραματισμοί ε, πολύ μεγάλο μίσος Και ίσως, ίσως Τώρα κάνω μια έτσι Μαντεψιά να το πω έτσι Ίσως ο Μπάτσος να είναι λίγο σοβαρά λέω εγώ Ίσως το έχει αναφέρει Ένας άνθρωπος που έχει δημοσιεύσει Στον τιμήδια αλλά Ίσως αυτή Το μένος ίσως να, να δείχνει Ότι μπορεί να έχει πατήσει λίγο πούμε, ας πέρα να γίνει ε, σόλος <σομίως> Πώ θα πάει τώρα την ενημέρωση. Θα ψάξω τώρα να βρω και εγώ ό,τι μπορώ και διασταυρωμένα να σα το μεταφέρω. Ε, και εσεί, αν έχετε κάποια ε, πληροφορία, την έχετε σεκάρει, παιδί μου, στείλτε ένα email να την πούμε στον αέρα. Ε, θα τη δω και εγώ αυτό που θα μου πείτε. Και όχι για συμμετοχή στην ενημέρωση, αλλά για όσο μπορώ να βοηθήσουμε και εμεί να, ε, να υπάρξει μια πιο οριζόντια ενημέρωση, α πούμε, ξέρω εγώ. Και τραβάει λίγο χομπή Να πούμε πως ο τρόπος επικοινωνίας Ναι είναι το email Είναι και το wire Το οποίο μπορεί να καλέσετε Να σα βγάλουμε στον αέρα Αν θέλετε να πείτε κάτι ας πούμε Ωρα ειδικά ας πούμε, με αυτά που συμβαίνουν κάτω Ίσως να θέλετε να παρέμβετε Λοιπόν αχρίεψε ο κόσμος Αγασάνη που βράζει Σαν το αίμα που στάζει Σαν υδρότα στολός Πότε πότε γελάμε Πότε με και στα γέλα μα μια, καιρό. Σήμερα κοιτάζουν σπίδες, σπίδες, δεν έχουν νέα για να εγώ τη φωτιά, και εγώ η φωτιά, τέλο τα μάτια Είδα πόλεμο, φάτσα, τη φίλη και τη ράτσα. Προδομένη από μέσα, από τα έξι χίλια Μου μιλούσε ο πατέρας να μην φοβηθώ. που πέφτουν, ωραία που πέφτουν. Εντάξει, τώρα που πέφτουν, τι ωραία που που πέφτουν, που πέφτουν. τη δράμα. ή σφαίρα. ο άλλος Στα πόλεις είδα τα χέρια, τα πόδια, πεταμένα στη γη Είδα να τρέχω στον δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική Εδώ στην Άσκηπη πόλη που απ' την Ανάκη ένα ένας λαός με τα νεπτό παζήτα οι Κι τώρα ένα γραφείο τελετών Θα σου συντήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ Η πάτση κατ' να, να πετάν κρυγόνα. Στο πυροσβεστικό, στο παράθυρο εικόνε. Μ' άνθρωποι σαλαμπάδε και τα κανάλια αλλού να γίνουν το φακό. Κοίταξε οι σωμένοι να πετούν τη γραμμή. Για να μπουν η φημία, Για κατ' την ομορφιά, Έτσι κι αλλιώ περδεμένοι. Επιστήμα σκαημένοι. Στο λωμό, Με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Με τρομάζει ακόμα, ο πατέκος της ομάδας του τόματος πήρε, της οργάνωσης μάγκα Δερμήναι από το θεόλυ, πράζο φορέ γκουρού Τσόλιαδάκι φτιαγμένο, μπροσκοπάκι χαμένο Προσακίσθηκα σκοτώνω, στραπητήσεις ή μυσοχείς Έξις πατέρνα το φωπό, χειρεύεις να βρισκονείς Μίσης στο μέσο σου ξενώ και όχι δεν καταλαβαίνω Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω Ορχικά, και το <συ Jacqueline> κατάληψη του <συっ><συっ><συっ> ε, πανεπιστημίου τη στην Καλαμάτα για μαρτυρία, ενάντια στο σχέδιο. Είχε καταστηθεί από τη σοβαρή ευγή για την παιδιά. Καταγγέλιο ασύλου <σομίως> και όνειρο και διάφορα άλλα να πάρει μέσα. Που στο να χαμηλώσει σπαθί. Για αυτό που ευθύνεται, την υποταγή των λαών. Ο φόβο χελάει. Κι αφού το γέλε τόσο μεταδοτικό, μαζί του πάντου τριχειρό κιλάει. Πίσω από την κολόνα το βρεφοκριφό κιτάει. Εντοπίσει το επόμενο του θύμα και ορμάει. Είναι αόρατο, είναι μοφόρο κι Από φίλο και μπορεί Φόβου το διαβολό Εφόσον πρώτα τη φοβά Εφόσον πρώτα έχει ορίσει την σου το παράλογο σου κάθε τι ναι. μόνο και ότι το μάχεται κατά πολεμάτε Ότι τον απειλήσε ποτέ αν είναι να φοβάσει κάποιον ή κάτι το φόγκο, Το σου σε καλό. Αν είναι να φοβάσει κάποιον ή κάτι πομπουν το φόγκο, αυτό ίσω να σε κάνει σοφό. Αγάπηλα να σου πω, Μα σοφοβά με το φόγκο, τόσο φοβάμαι μήπω τρεφοβηθώ. Ναι Αν είναι να φοβάσει κάποιον ή κάτι το φόγκο, το πόσο <Message> σε λέγι, να σου φρικτώ. Αν να φοβάσει κάποιον ή κάνει πομβο, το, το adsorosi, καλό. Αν είναι να φοβάσει κάποιον ή κάτι φόβο, να κάνει yeah. towounά, να σου πω. Μα με το φόβο, τόσο ναι Αν είναι να φοβάσει κάποιον ή κάτι φοβουτό φόβο, αυτό σε σε Αν είναι κάποιον ή κάτι να σου πω όμω φοβάμε με πω δεν φυσικά. Θα πούμε Καμία ολογία υπέρ τη Αδράνεια. Εδώ δράση μα είναι ο λόγο. Μιλάω ονοώματό μου και δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα της κριτικής και των προτάσεων. Αυτό που διαβάζουμε είναι από καθεστικό μέσο. Ε, να δώσουμε μια εικόνα από καθεστικό. Όσον αφορά το, το τι έγινε έξω από το καφενείο, ε, επαναλαμβάνω είναι μια εικόνα, ε, φαίνεται πως τελικά ισχύει ότι η παρέμβαση, και θα το πούμε τώρα λε παιδί μας, ξέρουμε γιατί να με το πού, να πούμε, γράφεται παντού, σκούρτοβι και τη παπαρούσου. <σίλου> ε, σταμάτησαν την ε, απόπειρα εισβολή Σύμφωνα με καθεσοτικό που διαβάζουμε ε, Στο καφενείο <σίλου> Στο οποίο α, οι μπάτσοι <σίλου> Ανέμεναν ένταλμα εισαγγελία Για να προχωρήσουν Στις προσαγωγές Περίπου 30 ατόμων Που ήταν ε, μέσα στο καφενείο εκεί. Ε, λοιπόν, αφού Λίγα αφού φάγανα άκυρο Από την εισαγγελέα οι Μπάτσοι αποχώρησαν τώρα την μπάτσι, την ταγραφή εκεί, τα λέω με δικά μου λόγια, από το καφενείο. Υπήρξαν καταγγελίε, λέει εδώ το δημοσίευμα στο καθεστωτικό, ρευρισκόμενων, που μόλι εκδηλώθηκαν επιφυμίε αλληλέγγυων που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο, επέστρεψαν την μπάτσι, είχαν φύγει, κι περαιτέρθηκαμε και, και εμεί ότι μάλλον φεύγουν, επέστρεψαν την μπάτσι και επιτέθηκαν εναντίον του κάνοντα και κάποιε προσαγωγέ. Επίσης λίγο μετά από τις συγκρούσεις που έγιναν στα εξάρχεια δυνάμεις των ΜΑΤ και αυτό δεν το ξέρουμε Δυνάμι δυνάμεις των ΜΑΤ, δηλαδή, των ΜΑΤ αποχω... προχώρησαν σε προσαγωγές ατόμων που καθόντουσαν στα σκαλιά που οδηγούν στο τους στρέφι στα σκαλάκια στην καλλιδρομή Στην περιοχή εξακολουθούν να βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις Ας το επικοινωνήσουμε λίγο αυτό ότι υπάρχουνε ε, Προσαγωγέ από τα σκαλάκια της, κατηδ, κατη, της καλλιδρομίου okay. και αν έχετε κι εσεί κάποιες πληροφορίες έξτρα ε, μπορείτε να τις στείλετε στο email του ραδιοφόνου του ραδιορετζίμι ή να τι πούμε στον αέρα στο Wire είναι άνθρωπο και εσύ αληθινά. Σω το στοίχη, κάθε χρόνο σπέχτη μόνο μια. Σε βλέπω να μιλά. Yeah. Θέλω να μιλά. Yeah. Δώσε μου φωτιά. Φωναπίνα τα άπασα. Ο άνθρωπο είναι άνθρωπο και εσύ αληθινά. Yeah. Σω το στοίχη, κάθε χρόνο σπέχτη μόνο μια. Σε βλέπω να μιλά. Φόνα κιόσο σε φωνά σου και προχώρα ή με μαζί σου. Ναι. Θέλω να μιλά που λάι σωστά με μαζι να είναι δική σουνέ. Ναι. Ναι, να, να ναι. μιλά σου στην εικόνα που πλασάρου για προφίλ σου, ναι. Ναι. Θέλω να μιλάς. Ναι. Όσο προστάτες φυτρή, να Ανοίγω για όλου του κόσμου τα παιδιά Μάμα τους με φωτιά, φω-ποφόνα δύνατα. Βέτος μου, φωτιά, φω-ποφόνα -φω -φω, δύνατα. Δόσ μου, φωτιά, φω-ποφόνα δύνατα. Ναι, ναι, ναι, με στη, σιγή, η, γίνε ζωντανή ξανά. Δόσ μου, φωτιά, φω-ποφόνα δύνατα. Πόσο άνθρωπο είναι άνθρωπο και εσύ αλλιώ πεινά. Πόσο το μανίκι, κάθε χρόνο σπέχτη μόνο μια. Να σε βλέπω να μιλά, <Φε> θέλω να μιλά. Κύρφερε προσαγωγέ. Αυτή τη φορά έγιναν ε, ε, στην τρικούπη και το Σίτσα όπου υπάρχουν δύο ε, δύο Sale cul no, valo stampa dalle ossilla το 14 μέχρι τώρα Έχουν μεταφερθεί ήδη ε, κάποιε από αυτέ τι γατά και αρχίζει να μαζεύει το κόσμο έξω από γατά, τη στέμον οι προσαγωγές ε οι στα σκαλάκια αστερα Επαληθεύονται δηλαδή το κατσαδικό κι ότι αυτός γίνονται δεν ξέρω τώρα από πόσε από εκεί, πόσο κόσμο ήταν εκεί. Καλά και το αστείο. Ακούτε την έκτακτη πλέον έτσι όπω έχει πάει. Έκτακτη εκπομπή κουβέντα στην διάβηκα. Ε, ε, Επικοινωνία πληροφοριών από τη μανιασμένη επιχείρηση των μπάτζων στα εξάρχεια, μετά από έσιμο που φάγανε μπάτζι τον Δίας με μπουκάλια. Ένας από αυτούς τους μπάτζους από ό,τι λέγεται είναι σοβαρά στο 401. Αυτούς δεν μας κοίγεται καρφί. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί δραματίε κατώ στα ξάρχια και δραματισμένες και προσαγωγές που φαίνεται να είναι πάνω από 10, 14 λένε μέχρι τώρα πληροφορίες που βλέπουμε από εδώ και από το διαδίκτυο επαναλαμβάνω ότι μπορεί να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας αν έχετε κάποιο νέο να μα το περάσετε να το πούμε στον αέρα και να μιλήσουμε και ζωντανά θέλετε τέλο πάντων Προχωρά στο μονοπάτι και που βγάλε έχω κεφάλι μου μάτια, θέλω σαν που να με πάρει. Αφού το με εξητάρει. Αφού νυφάλει, ώσπου να βλέπω την αλήθεια, Με σοκάρει αναμυσβήτητα. Κουλάστηκα να, να ανεβάσω ταχύτητα. Να πήγα, αφού η άνθρωπη αυτή βρίσκεται στα αυσίτητα. Είναι έγκασαν την επικοινωνία του πια. Αφού θέλουν να μιλήσουν και λειτουργούν, Με που πια είναι αηδία. Όλοι του πιάσουν με κυθεία. Μπόρεσαν μόνοι την ήθια τα πετσαλεία. Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει τα ζώα. Γιατί και πώ αυτό το πόνο που του πιάσει είναι. Ο και η εμφάνιση. Η γένο με στα ίσια γιατί μέτρο σύγκριση δεν είναι ο έρωτα Γάμισκα και τα φράγκα. Προτιμώ την κατανόηση και α μου σε παράγκα. Μύπω έτσι καταφέρω να ξεφύγω. Από το άγχος. να είναι δίπλα. Οι δικοί μου μην υπάρχουν κινητά. Να μιλώ και να μ' ακούνε να παίζουνε τα παιδιά. Δεν έχω φόβο να πεθάνω. Αφού την κολλάση τώρα. Για αυτό να στα και φουντώνει με την ώρα. εξουσία είναι η πάτση. Για δημοκρατία. Έχει το Δουλειά που είναι αξιοκρατία. Δεν είσαι όμως μισή Δεν κάνει τίποτα όλη μέρα. Στην ώρα sí. το μέλλον, σε για το με σε σε μαθητή στην Νεάπολη, όπου έχουμε μικροφωνική συγκέντρωση από την αρχή Ελεγγύη στο 12χρονο μαθητή από τη Συρία που έφαγε το πέσα από φασιστάκια, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονό τουλάχιστον και ούτε είναι βεβαίω τυχαίο γεγονό και στα γυαντσά για αντιδράσει των ε, κατοίκων οι οποίοι υπό την ανοχή τη τοπική κοινωνία που είναι συνυπεύθυνοι, πιστεύω, ε, α, για τι αντιδράσει αυτέ. Βεβαίω υπάρχει, να σημειώσουμε εδώ ένα δημοσίευμα. Από ανθρώπου που μένουν στα Γεντσά και εντοπίζει και υπενθυμίζει την αλληλέγγυη συμπεριφορά κατοίκων των Γεντσών την εποχή του 2015 που ο κόσμο ε, έφευγε προ την. Ε, μαζεύονταν στα κάμπ τη Ινδωμένη για να περάσει προ την Ευρώπη ή προ τα πάνω από τα πέρασμα από τη Μακεδονία ε, και σε αυτό το δημοσίευμα αναφέρεται ρε παιδί μου ότι να μην το σοπεδόντιμε. το λέω έτσι με ιδιωτήρια λόγη. Μπορείτε να το βρείτε στα social media, μην το σοπεδόντιμε. Τα πάντα, στα γενιτσά υπήρχαν δικοκυριά που γύρευαν για χείρους και τρεις χιλιάδες ε, μερίδες και τέλος πάντων υπήρχε στήριξη. Φανώς αλλά ε, ε, δεν το ξεχνάει κανένας γιατί όπως δεν ξεχνάει κανένας το πόσο φιλόξενη και καμία ήταν τα νησιά στις πρώτες. Ε, ε, ε, ε, α, στις πρώτες παρουσίες εξατριωμένων ανθρώπων από τις εμπόλεμε περιοχέ ή τι ε, εμπόλεμε περιοχέ λόγω μεριών ή τι περιοχέ λόγω οικονομικού πολέμου στις ζωές των, των υπηκών από, που, που έφευγαν και έρχονταν στην Ελλάδα. Ωστόσο η τις εμπολεμε περιοχες λογω συμμεριων η τις περιοχες λογω οικονομικου πολεμου στις ζωες των υπηκων που εφευγαν και ερχονταν στην ελλαδα ωστοσο η συνθηκη και η συγκυρία του τότε είναι πολύ διαφορετική από, το τό, από τώρα ε, γιατί το λέω αυτό διότι τότε περιμένανε φύγουνε οι μετανάστες και οι ε και βοηθούσαν τον κόσμο σε αυτή την κατεύθυνση. Ήτανε σίγουρες και σίγουροι όσοι, όσος κόσμος ήταν είτε σαν σχέση στην ενδομένη κοντά φεύγανε. Ο λόγος που δεν φανίζονται αυτός ο άριθμος αυτήν τη στιγμή είναι ότι όταν άρχισε ο και η μικροαστίνηση ότι θα μείνετε εδώ και θα έρθει σημαντικά η Ισλαμοποίηση το, ε, και το εξαφάνιση ε, του ελληνικού στοιχείου η αλληλέγγυα και η αλληλέγγυη έβγαλε από μέσα της αυτό το ξένο φοβικό στοιχείο και το ρατσιστικό και το έβγαλε φουλ έβγαλε δημόσια σφαίρα και δεν είναι αυτό που σας λέω δικό μου είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που λένε ότι Εμεί όταν ήταν εδώ του βοηθήσαμε, του κάναμε αλλά δεν θέλουμε να αλλάξει ε, η σύνδεση του πληθυσμού μας ε, Αυτό δεν είναι ένα μύθευμα, Είναι μια πραγματικότητα ο, ο, Οι ύπηκοοι στην Ελλάδα Με το που αντιληφθήκανε ότι Θα μείνουν εδώ Φανώς δεν φανήκανε αλληλέγγυοι Στη δυνατότητα να σωματοθούν Αυτοί οι άνθρωποι στο κοινωνικό Στο κάθε χρονταξικό περιβάλλον που βρίσκονταν Αντίθετα Φανήκε η πραγματική τους ας πούμε, ε, Για μένα ας πούμε. Ε, Θέληση, βούληση. Δεν του θέλουν, είναι ξεκάθαρο. Ε, αφού περνάνε και από εδώ για να πάνε προς την Ευρώπη, ε, α βγάλουμε ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, και το φιλόξενο Τζεφς. Ε, καλή ώρα πω ε, το σχέδιο του Δέντια, το, που είχε το μόνο το ξενιοδία, α πούμε, τότε που έκανε τι επιχειρήσει εναντίον των καταλήψεων πριν από χρόνια, ε, α βγάλουμε, α δικαιολογήσουμε και όνομα του Δία, ας μην ξέρω παράχοντας φιλοξενία και εντάξει, τα θα πάνε, θα ξεκουπιστούν θα φύγουν από εδώ, θα πάνε στην Ευρώπη ας τους αναλάβουν εκείνοι, θα κάνουμε εμεί θα του βοηθήσουμε να και κιόλας λίγο εμένα αυτή ήταν η εικόνα που μου έκατσε λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί σαν Γιάννητσά είναι πως είναι πολύ βαθύ αυτό το σφαράκι βεβαίως, μαλακιά γονέων περίπτωση τέκνος τέκνο, τέκνα, έτσι το λέω Σκεφτήκανε 10-15 πιτσυρίκια τα οποία είναι κολαρτώμενα φασιστάκια με σημαίε και φωνάζανε τι φωνάζανε, στα γενιτσά έξω από τα σχολεία λάθο μετανάστε. Η κοινωνία λοιπά, κτλ. Πόσοι άνθρωποι έχουν ρε παιδί μα ευθύνη για αυτό το πράγμα. Πόσοι, από πού να το πάνε, από την οικογένεια, το σχολείο, καλά το σχολείο. Αν ε, την τοπική κοινωνία δεν είναι έτσι απλό, δεν εμφανίζονται φασίστες, δεν του ενοχλεί κανεί και καμία έτσι ξαφνικά. Εμφανίζονται, εμφανίζονται οι πιο δραστηροί ρατσιστέ και ρατσίστριε. Τι που δεν τρέπονται. Και αυτή τη σπουδαία δουλειά την έχει κάνει το Πεπάλ Γιαννιτσόν. Το οποίο. Ε, αντιδρά, έχει κατάληψη όπω διαβάζω εδώ στη μετεγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή. Θυμόμαστε όλε τι καταλήψει τη ρατσιστικού περιεχομένου και προτάγματο καταλήψει που έγιναν πριν από 1,5 χρόνο. Πόσο ήταν, 2 χρόνια ρατσιστικού, ε, ε, εθνικ, εθνικιστικού περιεχομένου. Δεν είχαμε τότε ε, στόχευση ενάντια στου μετανάστε που ήταν και αυτοί στην ατζέντα. Έτσι, είχαμε τότε το όνομα της Μακεδονίας και είχαν γίνει καταλήψεις από λεκόμενους φασίστες, της Χρυσής Αυγής και τέτοια Λοιπόν, καθώς μιλάμε, ψάχνουμε παράλληλα Αν δούμε αν έχουμε και άλλα νέα από κάτω Μάλλον θα πάμε σιγά σιγά προς το τέλος Ήδη έχει πάει μία ώρα Σα ευχαριστώ που παίξετε. Ανάμεσα στους πολλούς και αξιώνουν. Μαράγια, τόπου έχουν, έχουν Στα μάτια έχουν έχουν και έχουν σε που έχουν εδώ που του λέει πω πριν από μισή ώρα γράφω ήταν ότι παίζει ρε παιδί μου κόσμο, Κόσμος κόσμο σε εξάρχεια. Που σημαίνει ότι για να υπάρχει ακόμα ε, καταστολή, ε, ή είναι προληπτική η όλη η ειναι προληπτικη ολη ιστορια που είναι ακόμα στην πλατεία, πούμε, μπατσί, ή υπάρχει Κόσμος. Που ακόμα ένα παιδί μου είναι εκεί και του ε, αντιστέκεται τουλάχιστον λεκτικά, λε παιδί μου. Γιατί ε, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώ μπορεί να σημαίνει, αλλά για να υπάρχουν μπάτια εκεί ακόμα τέτοια ώρα, μία, μία η ώρα, να πει ότι υπάρχει κόσμο ο οποίος το παιδί μου του μπαίνει, του τους σταχώνει. Φεύγουν, έρχονται, δεν κατάλαβε τι γίνεται. Bon. Ή από την άλλη είναι ερευνητικό αυτό το κλίμα, που ξέρω εγώ κατοχή. Ε, πολιορχίας και γενικότητας περιπολίες ας πούμε ε, για να είναι yeah, για να μπορεί το κλίμα τρομοκρατίας ε, να είναι σε διάρκεια τουλάχιστον απόψε ρε παιδί μου Ενώ, αν υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα μετά από τόσο πέσιμο ε, κυνηγητό ξύλο και όλα αυτά yeah. μπράβο ρε παιδί μου μπράβο μπράβο δεν θα κάτσουμε πολύ ακόμα παιδιά Κάνα τέταρτο θα κάτσουμε δηλαδή Το λέμε εδώ και πολύ ώρα Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά Δεν έχουμε να δώσουμε και περισσότερα πράγματα δεν, έχετε, δεν υπάρχει εξέλιξη και άλλη πληροφορία ε, Οπότε σιγά σιγά πάμε προς το κλείσιμο Εκεί γύρω στη Μία Κιτάριο Κάνα δεκάλλοντο δηλαδή Πάμε προς το κλείσιμο Σ' αλληλεγγύη! Σ' ό,τι με που κοιτάς παντά στα μάφια! Σ' ό,τι που φωτιές χειρούν τα βράφια! Σ' ό,τι που αφήσει μόλι παράλοι! Σ' ό,τι τόπου που αφήσει εσ' αλληλεγγύη! Ακόμα μια συγχαμένη περίπτωση α πούμε ρατσισμού πάλι από καθεστωτικό. Έχα από εκεί έρχονται τα πιο πολλά. Ένα ζευγάρι λέει: Εδώ το δημοσίευμα προσφύγων με τα τρία του παιδιά κατέβασε από λεωφορείο του ΟΑΣΤ ένα οδηγό το πρωί τη Πέμπτη στο κέντρο Θεσσαλονίκη. Οι επιβαίνοντε, βλέποντα τον οδηγό να ζητά από του πρόσφυγε να κατέβουν από το λεωφορείο, ατέβασαν. Του ζήτησαν τον λόγο και πάλι καλά, ρε φίλε, μου σχολείο αυτό. Πάλι καλά. Λοιπόν, ο ίδιος είπε μια αστεία δικαιολογία ότι θα μπορούσε να γίνει τη ζημιά στο λεωφορείο με το καροτσάκι που κουβαλούσε, άκου τώρα, που κουβαλούσε το ένα από τα τρία του παιδιά. Ο Βάκη, Αργότερα, τον οδηγό αποδοκιμάστηκε για αυτή την πράξη του επιβάτες του λεωφορείου, κατηγορήθηκε ότι αυτό που κάνει ρατσικό, φώναξε «Ναι, είμαι ρατσιστής». Ε... Πολλοί ήταν αυτοί που ενοχλήθηκαν τον οδηγό, ε, όμως αυτός δεν έδειξε να νοιάζεται, ενώ υπήρξε και ακόμα και παραφωνία υποστήριξη μέσα στο λεωφορείο. Έχουμε να δούμε ακόμα πολλά. Όλη αυτή την ώρα ακούτε την εκπομπή κουβέντα στη Γιάβκα, μια εκπομπή που μεταδίδεται από την Δευτέρα ως την Παρασκευή εκτός από το 8ο της 10 μέχρι τις 12. Μου, είναι, άλλα, χτήλα, γίνε, ο φάς... είναι ο Τζιμ στο μικρόφωνο, το στο... ράδιο τη Ρεζί. Θέλω εδώ να πραγματικά να πω να, να ευχαριστώ, ευχαριστώ στου ανθρώπου που έχουν επικοινωνήσει και που έχουν να προσέξω αυτό το δημοσίευμα εκείνο δημοσίευμα. Δεν θα μπορούσα να τα τσεκαρώ όλα αυτά μόνο μου. Δηλαδή πραγματικά εγώ την κουστάρω πολύ την εκπομπή όταν ε, συμμετέχουν πολλοί άνθρωποι α πούμε στον διαβοθεί ξεφεύγει τη δικιά μου, α τη διαχείριση, ας πούμε, και φε... ας πούμε πάει προ τον κόσμο, ας πούμε, και κουστάρω να είναι οριζόντια εκπομπή, παρόλο Γουστάρο αυτό είναι το. Ε, το μου. Ε, Ελπίζω τα πράγματα να σταματήσουν να είναι τόσο άσχημα στην πλατεία ε, τώρα, Εντάξει, ευχές και τα λοιπά. πάντων, θέλω να ελπίζω ότι θα σταματήσει αυτή την, ε, τα συχάματα να είναι στους δρόμους και τρομακατών τον κόσμο ε, θα δείχνω... το κρατήσουμε έτσι δύο-τρία λεπτά για ακόμα το πράγμα εδώ, παιδιά. Και θα, το, θα πάμε προ ε, κλείσιμο. Κοντανά που μα φέρνουν ανατριχίλε. Το σφάλμα θέατρο δρόμου. Από τα λόγια. Αυτά τα λόγια, τα λόγια, τα λόγια, τα λόγια. Από τα λόγια λοιπόν στην πράξη. Ει, hey, και πού σε. Η ρώμη και Είμαστε στην τη τέχνη, βρωμά και ζέχνης. Δεν φτιάζει να αλλάξει τον κόσμο, απλά προτρέχει για να αρέσει. Κάνει λιγότερο ενοχλητικό. Και αυτό παρακαλώ μη με ζαλύσεις. Αν είναι να με δύρεις, κάνε γρήγορα, Κουράστικα και σίγουρα δε για τίποτα. Για που τα βήματά που το κρατάει ψηλά. Επαναστάτη. Εγώ που με χαζώ, μιλώ για αγάπη Κάτσε, κάνε τέκνο. εγώ σου βάζω πλάτη. Όταν μου κόψουν το νερό, θα ασχοληθώ με το ρυθμό. Να μην ακούγεται το ραφ μου βαρέτο. Αγαμηθείτε. Τραβάτε υποκριθείτε Πώ το ζήτε σε κοπέλε. Πότι πίπα κι αν του πείτε στο ρυθμό. Σα κάνουν πίπες Ελά, εντάξει, συμφωνείτε. Μη με πρίζετε. Στα μέρη μου έχει αρπάξει φωτιά. Δεν εσείς... είμαι αυτό το πράγμα με το ρεξισμό στο hip hop, τάξη as Σω τα που σου κινεί σε πάντα ύπουλα. Φταίεις πάνω Με στην κίνημα. Για όλη το στα Για τους φωνικά Σίγουρα πάλι προβλήματα. Κουμπί φωτιά πέταγμα να καίγεστε σαν έντομα. τα μάχη την Στα σαν από τη και τα το φόνος Εξηγήση, πατσε σε πάστατος και δεν χωράει συζήτηση Όχι και πόνο και να γράφει μόνο δεν μπορώ Να να Ελληνική τρομοκρατία Στα από το σύστημά στη τους Τώρα στα χτυπή, πώς έτσι ξυπνήσεις από το λίθο του Ακροπάτη. Της μελά, εσένα και τα παιδιά σου Ένα πήμα ειρηνής από τη δημοσία πράξη. <συνά> Μέσα από μαύρες γραφές <συνά> της αριθμητικάς μοβές, ταυτότητας που σχηματούν το φθέμα. παλιές που ξυπνήσαν, φρικαίνας πολέμου, <συνά> την τρένα. <συνά> Μέσα από μαύρες γραφές της αριθμητικάς που το Εξεγεύσεις καμπάνες, σημάναν μέσα στον δρόμο, Σώμα με σώμα, αμάγκες για τον αντικό φόλο yeah. Τα βάρτια, τα φρία, γερμάτα, από Στην μόρφη από την πόνο, μόνο σύστημα με χιλιές φορκές Που μοιάζουν πέτρες, νόχιμες yeah. σφαίρες Πολέμικες yeah. yeah. χαβδιές να βάλονται, τα τα φέρατα, τα τα ξέρατα τα... Σ' oh, ένα κοινό με επόμενο κράτος που η τάξη επιβάλλεται με τη βία η ελευθερία Τραγάνιζε δεκαθμέντα από τα πλάσματα Τη κοινιάσματα μ' ανέξει τηλεοτρόπο στιγμιά Τα μια στιγμή το χρόνο σταμαθώ Μπροστά σε ένα κόμμα παιδί που κοίταται νεκρό Εκδίκη συζητώ Βγαίνω με ένα πανάσσα, κοιμώνα και θέα μου ψέμα ψάχνω εμένα Να δώσω κουράκι κουράγιο, στα μοτφέσπορτ με πλέον υπακού τα μάτια μας και ψάχνω, όχι πλέον την αλήθεια από χίλια Δρόκα είμαστε, ξέρει και έτσι φταίμε 9 πόσο πληγώνε τις τι λέμε πόσο στα κόμματα να πέσει Εύδομολο το βάγκρι θα πάρει θέση Να και πίσω Κινομαστε και στη δημοσιότητα η μηχανή του μπάτσου που έχει βουλιαστεί εντάξει, δεν υπάρχει πολλές δημιές ας πούμε τώρα, δηλαδή και αυτά με την ο τραματισμός και η παλακή, η σαμαντήτη φωτογραφία είναι σχεδόν σχεδόν ναι ας πούμε εντάξει, δεν έχει δηλαδή και να πεις ότι έσκασε μπροστά του και βάπ έφυγε, πήγε τραπεταρίστηκε ας πούμε και μου σίγουρα αλλά δεν ξέφαστη πώς Μόνο απλά είναι κάτω στο έδαφος γιατί gibt είναι αυτός και είναι Ατζός... οπότε μου βγαίνει παιδιά. Ατζούζο, down, το είπα. τριβά. με ένα, ένα δεν ενεργώ ατομικιστικά. Πιστεύω στην αλληλεγγύη, χωρί κολλήματα εθνικά, ρατσιστικά. Το βλέπω αντικειμενικά. Από τα άτομα που λες ψηλό, αντικοινωνικά. Και γενικά ποτέ δεν ασχολούμαι μόνο με πράγματα που μόνο εγώ από αυτά. Εποφελούμε, ζούμε και δρούμε. Στα πλαίσια τη επιβίωση δεν μα ακούνε, ζούμε. Στη δύναμη τη ειρήγνωση του πληθυσμού. Φυλακισμένη στο κελί του εικοκέντρισμού. Ανθρώπο άνθρωπο θα πάει, είναι εποχή του κινησμού, του σεξισμού. Ναρκωτικά εναχθονία παραχωρούνται από ένα κράτο. Για μετανάστευση με, με, με. κανέστη μνήμη σου μια νατα. Συμφωνάσαμε. Μην πείσετε του Αλβανού μην είστε στην ίδια κατάσταση. Για κανέναν <σοφει> αρχικού μα λέξανε. Κόλου εχθρού το σύστημα το, το τρέμα, τρέμα. Πανάκια για μετάξω του κόλου που πιάσανε καρέκλε. <σοφει> Ιδεολογιακώνιστέ δουλειάζαν <σοφει> από κανένα. Πέδε. <σοφει> Κι φίλε οθόνε. Κι περισσότεροι εμσίε <σοφει> την είδανε. Τι διπερσόνε δε με γουστάλ. Μπορώ να αλλάξουμε λιγάκι την αίσθηση τη δυναμών. υπάρχει πρόβλημα. Μα του διάζουν δικαιώματα. <σοφει> <σοφει> Υποσχή. <σοφει> <σοφει> Αν τη να ψάξει για εχθρού βρίσκει, Τι πιο εύκολο λοιπόν στην εποχή μα. Μετανάστε να μισήσει, Καθώ βουλιάζουν τα καράβια, Κάνουν στραβά τα μάτια. Όσο έχρωμα παιδιά πλέον γυμνάσταν έκραψαν. Στέβει, άλλαξε ο κόσμο επειδή έπεσαν οι πύργοι. Πιστεύω πω το σύστημα όλο πιο δυνατά σε πνίγει. Πιστεύω έχουν μείνει λίγοι που να πιστεύουν στο μέλλον. Για όσοι πιστέψαν στο κυπχόπ τώρα κοιτάνε το συμφέρον. πιστεύει είμαι απόλυτο, πιστεύω. Δεν σε αναγκάζω να με ακούσω. πιστεύω. βγάζω απόψει, μου εκφράζω. Με τα πιστεύω μου γιατί φήμη. Δεν μπορώ σήμερα να είμαι στο παγκάκι. Για με το κανάκι είναι ανάγκη μου. Όπω η ελπίδα σου πιστεύουν. Και όταν ο κόσμο σε πιστέψει, κυνηγά σου κοροϊδεύουν. Πιστεύω, έχω ζήσει τόσα. Κι όμω πόσα έχω να μάθ Πιστεύω για κάθε θρησκεία που σε κρατά παροπλισμένο. Για που τις δημιουργήσαν, σε θέλανε πρωτισμένο Πιστεύω πως η όλο και και αποκτήσει γυναίκα γνώμη. Πιστεύω κάθε μέρα πρέπει να τη ζεις μέχρι τελίας, αν μπορεί να επανορθώσεις μην ευκαιρία. Πιστεύω που δεν τον κόπο. Και πλέον από εδώ και μπρος, δεν θα πιστεύω Πολεμώ για ελευθερία όταν με κίνδυνο για μένα. Πολεμάω για εσένα. Να έχει άποψη ακόμη και όταν δεν συμφωνώ. Όταν σε άφησα να φύγει, Όταν μου πει πλέον τέρμα. Έμαθα να λέω συγγνώμη να ζητάω ευχαριστώ. Yeah. Yeah. trust. Θα αλλάξω λιγάκι το φως τη μουσική για να αρχίσουμε να κλείνουμε. Μαζί σα η εκπομπή κουβέντε στη Γιάφχα. Περίπου 3 ώρε από τι 10 ήμασταν παρέα, 10 Πάμε έτσι μέχρι το τέλο με τους left field και το afro right, Μια παραγωγή του 1995 95 90 και πιο 90 90 το 90 Να πούμε τις ευχαριστίες στους ανθρώπους λοιπόν που μας βοηθήσαν να σας ενημερώσουμε και εσάς ή εσείς βοηθήσατε εδώ εμένα, σας ενημερώσω. Ωραίο. Ευχαριστώ που με ενημερώσατε και σας ενημέρωσα. Φήκαμε φαγιά, να μου έκανε Σιρικό πίκνα να δει στην να έρχομαι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά Στη συνέχεια της βραδιά, Πραγματικά εύχομαι να πάνε όλα καλά Εύχομαι η αυριάννη ημέρα Να είναι καλύτερη από τη σημερινή Θα είμαστε και πάλι Άπριο μαζί για το τελευταίο δύο ώρο Της εβδομάδας τι δέκα Απρόπτου. Ξεκουραστείτε, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ αν συνεχίσετε και δοκιμηθείτε. Αύριο να ξυπνήσετε να βρείτε Αυτόν ή αυτήν που θα θέλετε Ακριβώς να είναι δίπλα σας Με το που ανοίξετε τα μάτια σας Σας εύχομαι πολλές καλή Και θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 10 σας. και η πασάκολα, η παλαιά κατ' ο κομμάι κατ' αν θα γίνονταν καλά, η κατ' ο κομμάι κατ' αν